Τελους, ακούτε το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης. Σήμερα τη νύχτα, όπως κάθε τρίτη τη νύχτα, λίγο μετά τις 10, είμαστε εδώ στις συχνότητες του Αλμπίτο 14, του ίντερνετ Radio Αλμπίντο 14, που αναμεταδίδει τις συχνότητες του Μυστικού Διαστημικού Σταθμού μέχρι τους άγνωστους παραλήπτες τους. Είμαστε εδώ με τη συγκυβερνήτρια μου και με το μικρό εξωκοσμικό μας πλήρωμα στο μυστικό διαστημικό σταθμό. Υπεράνω των καταστάσεων, υπεράνω της γης, το υπέρ πέραν σε μια διαρκή περιπέτεια. Πετάμε γύρω από τη γη και βλέπουμε τα πράγματα από ψηλά. Προσπαθούμε με τις συχνότητές μας να διατρυπήσουμε το πεπλο, το σκοτεινό πέπλο που έχουν τυλήξει γύρω-γύρω από τη γη. Οι σκοτεινές δυνάμεις κατοχής της γης έτσι ώστε κανένα μήνυμα να μην φεύγει από τη γη προς τα έξω και κανένα μήνυμα έξω από τη γη να μην έρχεται στη γη. Εμείς όμως με τις ειδικές ε, κρυφές τεχνικές μανούβρες της κυβερνητριάζουμε εδώ στο μυστικό διαστημικό σταθμό καταφέρνουμε να στέλνουμε τις συχνότητές μας μέσα από το πέπλο αυτό και να φτάνουν μέχρι σε εσά. Εκπέμπουμε για λογαριασμό του Radio Nowhere και του αορά του κολεγίου. Μπορεί να βρισκόμαστε μέσα σε ένα μυστικό πόλεμο αλλά ατενίζουμε πάντα το φως εδώ ψηλά πάνω από το σκοτάδι Είναι ο μυστικός διαστημικός σταθμό. Υπάρχει κανείς άραγε εκεί έξω που να μας ακούει Where am I? In the We want information, information, information. You won't get it. By hook or by crook, we will. Who are you? The new number two. Who is number one? You are number six. I am not a number, I am a free man. <laughs> One, two, three, four, five, six. Run, run, run, run, run. Going faster to miles an hour. Going to drive past the stop and shop. Το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη και εκπέμπουμε σήμερα τη νύχτα Τρίτη, λίγο μετά τι 10 όπω πάντα, τι συχνότητέ μα που αναμεταδίδονται από το Internet Radio Albino 14. Βγήκαν όλοι και διαμαρτύρονται για την νέα κανονικότητα. Δηλαδή για κάτι για το οποίο ενημερώθηκαν. Ποιο δεν θα διαμαρτυρηθεί όμω για τα πράγματα για τα οποία δεν ενημερώθηκε κανείς το ξαναλέω διαμαρτύρονται όλοι για τα πράγματα για τα οποία στην ουσία ενημερώθηκαν ποιος θα διαμαρτυρηθεί για τα πράγματα για τα οποία δεν ενημερώθηκε κανείς ?ะ... διαμαρτύρεστε για τα πράγματα που στην ουσία σας λένε ποιος θα διαμαρτυρηθεί για τα πράγματα που δεν σας λένε κατευθύνουν ακόμη και τις διαμαρτυρίες μας και εμείς δεν το βλέπουμε. Το δάχτυλο μας δείχνει την ταλίκα που έρχεται κατά πάνω μας και εμείς κοιτάμε το δάχτυλο και διαμαρτυρόμαστε για τα περιποίητα νύχια του. Ξέρετε τι μας λείπει και είμαστε όλοι αφελείς, αστεί και ανόητοι? Η φαντασία είναι κατά την προσωπική μου άποψη το μόνο όπλο άμυνας που διαθέτουμε. Μα έχουν μάθει να μην τη χρησιμοποιούν. Φτάνουν στο σημείο να μας την πλασάρουν ως αμαρτία, ως αναχρονισμό ή ως ανάρμοστη διανοητική συμπεριφορά ή ανάρμοστη κοινωνική συμπεριφορά. Αφού δεν υπάρχει τρόπος, συνταξιδιώτες μου, να ενημερωθούμε για το παιχνίδι που παίζεται εκεί έξω, ο μόνος τρόπος για να καταλάβουμε τι συμβαίνει είναι να το φανταστούμε. Να βασιστούμε στην παρατηρητικότητά μα. Στην έμπνευσή μας, στη γνώση μας και στη φαντασία μας. Τι εννοώ όταν χρησιμοποιώ βέβαια τον όρο φαντασία. Λοιπόν, ενόραση, διέστηση, υπερβατική ικανότητα ανάλυσης και επεξεργασίας των δεδομένων, συνδυασμός ετερόκλητων στοιχείων, το να συνδυάζεις πράγματα τα οποία φαινομενικά δεν σχετίζονται μεταξύ τους, έμπνευση, σύνθεση. Αντανακλαστική αστιμπούμε ικανότητα εντοπισμού πραγμάτων αγνώστου ταυτότητας. Ακροβατική συλλογισμοί χρήσιμοι. Κινήσεις απρόβλεπτες από το σύστημα. Εκείνος ο προσωπικός αστάθμητος παράγοντας που ρεζιλεύει τις στατιστικές μελέτες των μαζών από τα συστήματα εξουσίας. Δημιουργία. Να προσθέσω και αυτό είναι σημαντικό, μη αυστηρότητα, δικαιοσύνη ας το πούμε στα μέτρα της ψυχής. Αυτά εννοώ και άλλα βέβαια με τον όρο φαντασία. Είναι οι εκπληκτικές ικανότητες του καθένα μας που ο καθένας μας τις έχει αρνηθεί επιμελημένα. Επειδή α ονομάσουμε έτσι, έτσι του μάθανε οι διευθυντές του σχολείου. Αν είχε ο καθένας μας, ο καθένας θα έλεγε στο διευθυντή «Και ποιος είσαι εσύ» και θα έφευγε από το σχολείο αυτό αναζητώντας περιπέτειες, εξερευνήσεις και τελικά ψάχνοντας τον λόγο της ύπαρξής του σε αυτόν τον κόσμο. Κάτι τέτοιο. Λοιπόν, φίλοι μου, είμαστε παγιδευμένοι όλοι και μάλιστα με τη συγκατάθεσή μας χωρίς καμία απολύτως αληθινή διαμαρτυρία από μέρους μας. Το τονίζω. καμία αληθινή Διαμαρτυρία. Αντίθετα, διαμαρτυρόμαστε συνεχώ για την καλύτερη οργάνωση τη παγίδα. Γιατί διαμαρτύρεστε λοιπόν τώρα που επιτέλου μα την προσφέρουν. Εγώ, ελάχιστου ανθρώπου, έχω δει να διαμαρτύρονται εναντίον του συστήματο. Στην πραγματικότητα, οι περισσότεροι άνθρωποι διαμαρτύρονται γιατί το σύστημα δεν δουλεύει καλά. Κανένα δεν είναι εναντίον του συστήματο. Είναι όλοι υπέρ τη υπεροργάνωση. Θέλουν το σύστημα να δουλεύει τέλεια. Δεν είναι εναντίον του συστήματος. Ναι, δεν είσαι παρά ένας αριθμός. Πάντοτε είσαι ένας αριθμός. Στον ληξιαρχείο, στο σχολείο, στους βαθμούς, στο στρατό, στην εφορία, στην ταυτότητα, στο τηλέφωνο, στον τραπεζικό σου λογαριασμό, στην κοινωνική ασφάλιση, στην πιστοτική σου κάρτα, Στο συρριακό αριθμό των ιδιόκτητων σου ηλεκτρονικών συσκευών, στο κινητό τηλέφωνο στα προϊόντα των barcodes, των supermarket στι τιμέ που έχουν οι καταναλωτικές σου επιθυμίες, στους εκλογικού καταλόγους, στο ποσοστό που σου αναλογεί στις τηλεοπτικές μετρήσεις ακροματικότητας στην ίντερνετική σου διεύθυνση, το IP που λέμε στο ίντερνετ, στη διεύθυνση του σπιτιού σου, στη πόρτα του διαμερισματός σου, στον ε, αριθμό παροχή ρεύματο στη ΔΕΗ, στην ίδρυυση, στον ΟΤΕΕ, στα κοινόχρηστα, στα δικαστήρια, στην αστυνομία, στο πρωτοδικείο, στο ζώδιο, στο λαχείο, στο αεροπλάνο, στο τρένο, στα εισιτήρια, στην πινακίδα του αυτοκινήτου σου, στη θέση του θεάτρου και του σινεμά, στη λεξιαρχική πράξη ανάτου σου, στο νεκροταφείο, στο οστεοφυλάκιο. Δεν είσαι παρά ένα αριθμό. Όλοι αυτοί οι αριθμοί είσαι πάντα εσύ. Ένα αριθμό. Κανένα δεν το όνομά σου ενδιαφέρονται μονάχα για τους αριθμούς Και φυσικά έχει να μια αιώνια στατιστική. Το σύστημα αυτό κάνει. Μια αιώνια στατιστική ελέγχου, συμπερασμάτων και ελέγχου... στην οποία είσαι επίση αριθμή. Και πάντα διαμαρτυρώσουν ότι τα πράγματα δεν βλέπουν σωστά. Ότι δεν αξιολογήσουν σωστά, ότι δεν υπάρχει οργάνωση... ότι δεν υπάρχει εξυπηρέτηση να υπάρχει ασφάλεια, να υπάρχει οικονομία, ότι δεν σου πέφτει το λαχείο, ότι δεν είναι σωστό το ένα, δεν είναι σωστό το άλλο. Και τι θέλεις τώρα. Γιατί σε πειράζει που έρχονται τώρα επιτέλους και κάνουν τη ρύθμιση που ουσιαστικά ήθελες. Αυτό που επιθυμούσε. Αυτή τη ρύθμιση για την οποία εργαζόσουν επί χρόνια και χρόνια και τώρα έρχονται και την κάνουν. Το συνειδητοποιείς αυτό. Με τη νέα κανονικότητα και με τα νέα συστήματα ελέγχου και ο μόλι θα απακολουθήσει, θα κάνουν όλου αυτού του αριθμού έναν αριθμό. Αυτό που πάντα ήσουν, ένα αριθμό, δεν αλλάζει τίποτα. Και όλα θα είναι οργανωμένα και προβλέψιμα. Και το σύστημα θα δουλεύει τέλεια. Δεν θα μπορεί να διαμαρτυρηθείς πλέον ότι το σύστημα δεν δουλεύει καλά. Θα πρέπει, αν θα πρέπει να διαμαρτυρηθεί στο μέλλον, θα πρέπει αναγκαστικά κάποτε να κάποτε να διαμαρτυρηθείς εναντίον το του συστήματο. Έτσι κι αλλιώς τη φαντασία σου τη σε ελάχιστα. Ούτε τη φαντασία σου πρόκειται να χάσεις. Δεν μπορείς να χάσεις κάτι που δεν είχες ποτέ. Έρχονται τώρα λοιπόν οι σου στην εξουσία στο σύστημα της εκπροσώπησης το οποίο ζεις, και σου δίνουν την οργάνωση και την ασφάλεια που πάντα ήθελες. Γιατί διαμαρτήρισαι. Τώρα θα πάψεις να είσαι μια διχασμένη αριθμητική προσωπικότητα. Θα είσαι στα αλήθεια. ένα. Και μόνο ένας αριθμός. Όρημος, συγκεκριμένο άνθρωπος, χρήσιμος για την κοινωνία, σε ένα καλό σύστημα, μιας νέας κανονικότητας. Και αυτός που σε εξουσιάζει είναι ένας αριθμός. Αλήθεια φαντάζεστε ότι έχει ιδιαίτερη σημασία, δηλαδή, αν αυτός ο αριθμός είναι ο 666 ή αν είναι ο 485792759898625? line of cars and they are painted black With flowers and my love hope never to come back I see people turn their heads and quickly look away Like a newborn baby it just happens every day I look inside myself and see my heart is black my red door I must have it into black Maybe then I'll fade away and not have to face the facts It's not easy facing up when your whole world is black No more will my green seagull turn a deeper blue I could not foresee this thing happening to you Up into the setting sun My love will laugh with me Before the morning comes I see a red door And I want it painted black No colors anymore I want them to turn black I see the girls by Dressed in their summer clothes Darkness goes Το μυστικό διαστημικό σταθμό Είμαι ο Παντελής Γιανουλάκης. Εκπέμπουμε μαζί με τη συγκυβερνητριά μου Από το μυστικό διαστημικό σταθμό Από το υπέρ -πέραν Σε μια περιστροφή γύρω από τη γη Σήμερα τη νύχτα που είναι τρίτη Όπως κάθε τρίτη τη νύχτα λίγο μετά τις 10 Αναμεταδίδονται οι συχνότητές μας Από το ίντερνετ ρέδιο Αλμπίντο 14 Σκεφτόμουν Ότι το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σε σχέση με το σύστημα το οποίο προσπαθεί να μας ελέγξει είναι ο συμπεριφερισμός. Εννοώ δηλαδή το πώς συμπεριφέρεσαι και γιατί και πώς θα γίνει να σε κάνουμε να συμπεριφέρεσαι όπως θέλουμε εμείς. Ε, αυτό είναι ένα κυρίαρχο κομβικό ζήτημα και ένα κυρίαρχο πρόβλημα για τη σκοτεινή αρνητική παράταξη όπως ακριβώς την περιγράφω στο βιβλίο μου «Ο Μυστικός Πόλεμος» όσοι δεν το έχετε διαβάσει μπορείτε να το προμηθευτείτε από την ιστοσελίδα του περιοδικού Strange εάν ε, βάλετε περιοδικό Strange στο Google ε, είναι το πρώτο αποτέλεσμα που θα σας βγάλει η διεύθυνση είναι strangepavlaegnarz.com το Egnarz είναι το Strange ανάποδα strangepavlaegnarz.com στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange υπάρχει ένα e-shop στο e, e βιβλία και εκεί ο μυστικός πόλεμος όπου μπορεί να το να αποκτήσετε και να σας αποσταλεί κρυφά στο σπίτι σας από το αόρατο κολέγιο στις σελίδες του μυστικού πολέμου μεταξύ πολλών, πολλών άλλων ζητημάτων θίγω και αυτό, το ζήτημα του συμπεριφορισμού δηλαδή το πως ε, έχουν η σκοτεινή αρνητική παράταξη που προσπαθεί να διακυβερνήσει τα πράγματα στον κόσμο ε, και το τονίζω αυτό προσπαθεί να διακυβερνήσει τα πράγματα στον κόσμο δεν τα διακυβερνεί 100% ε, όπως ε, πολλοί άνθρωποι επηρεασμένοι στην ουσία από τη σκοτεινή προπαγάνδα ε, πιστεύουν ότι τα πάντα τα κυβέρνουν αυτοί ε, αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζητήμα το οποίο το έχω δείξει και σε προηγούμενες εκπομπές απλώς μου αρέσει πάντα να το υπενθυμίζω τώρα τελευταία ότι πρέπει να προσέχετε τι διαδίδεται και τι νομίζετε διότι πολλοί από εσάς ασυνείδητα έχετε επηρεαστεί από τη μεγάλη σκοτεινή προπαγάνδα ότι πίσω από όλα είναι αυτοί οι σκοτεινοί και οτιδήποτε και σημαίνει το διακυβερνούν και το ελέγχουν αυτοί κάτι που δεν ισχύει προσπαθούν να το κάνουν αυτό λοιπόν μία από τις συνεχείς μελέτες που κάνουν και έρευνες εδώ και δεκαετίες να μην πω αιώνε, είναι πως συμπεριφέρονται οι άνθρωποι Ποιο είναι ο ακριβής μηχανισμός της επιρροή της συμπεριφοράς πώς μπορούν να επηρεάσουν τους ανθρώπους με τρόπο τέτοιο ώστε να ελέγχουν τη συμπεριφορά τους ή ας το πούμε έτσι η συμπεριφορά των μαζών να είναι προβλέψιμη και καθοδηγούμενη στο παρελθόν έχουν γίνει πάρα πολλές κινήσεις από την πλευρά της κοτεινής αναλυτικής παράταξης για αυτό τον λόγο ε, διηγούμε πολλές από αυτές τις κινήσεις στο βιβλίο Πόλεμος ε, μία από αυτές είναι το περιβόητο και πανταχού παρών Tavistock Institute, το Ινστιτούτο Tavistock, που έκανε ακριβώς αυτό το πράγμα. Μελετούσε τη συμπεριφορά, με πειράματα σε ανθρώπους εννοείται. Στα πλαίσια αυτού του προβλήματος για τη σκοτεινή αρνητική παράταξη, ήταν και όλη αυτή η ιστορία με το μυστικό πρόγραμμα MK Ultra, και το Mind Control και όλα αυτά. Λίγο πολύ τα γνωρίζετε. Ή έχει τα αυτά. Λοιπόν, στο παρασφόρευε όλα αυτά τα Ινστιτούτα και όλα αυτά τα μυστικά προγράμματα να κάνουν ένα σωρό πειράματα σε ανθρώπους, απαγορευμένα πειράματα εννοείται, μυστικά, ώστε να καταλήξουν στα πολύτιμα συμπεράσματα για την επιρροή της συμπεριφορά των ανθρώπων. Πλέον δεν χρειάζεται να το κάνουν αυτό και θα σα εξηγήσω γιατί. Καταρχάς να πούμε... Η όλη ιστορία μου θυμίζει λίγο την, την φυσιολογία Φυσιολογία ονομάζουμε την έρευνα του εγκεφάλου Την εγκεφαλολογία θα το λέγαμε Είναι γενικώ παραδεκτό από τους μεγάλους έρευνητές του εγκεφάλου Ότι τα περισσότερα πράγματα που γνωρίζουμε για τον ανθρώπινο εγκέφαλο Προέρχονται από την τραυματιολογία Δηλαδή <coughs> κατά το παρελθόν ε, Υπήρξε άνθρωποι που τραυματίστηκαν στο κεφάλι, χαρακτηριστικά θυμάμαι την περίπτωση ενός ανθρώπου που του είχε κραφωθεί ένα κάγκελο στο κρανίο. Και το κάγκελο αυτό είχε διαπεράσει τον εγκέφαλο του και με κάποιο θαυμαστό τρόπο επέζησε. Εξαιτίας αυτού του ανθρώπου ε, μάθαμε πού βρίσκεται στον εγκέφαλο το κέντρο της ομιλίας. Διότι παρόλο που επέζησε αυτός ο άνθρωπος δεν μπορούσε να μιλήσει. Εκεί που διατρύπησε το κάγκελο τον εγκέφαλο ήταν το κέντρο τη ομιλία. Και έτσι ανακαλύφθηκε το κέντρο τη ομιλία. Ότι ένα σημείο στον εγκέφαλο είναι το κέντρο τη ομιλία μα. Ε, και άλλα τέτοια. Από διάφορε τέτοιε λοιπόν τραυματιολογικές γνώσει γνωρίζουμε τα περισσότερα πράγματα που γνωρίζουμε για τη λειτουργία των κέντρων του εγκεφάλου. Και άλλε παρόμοιε λεπτομέρειες για τον εγκέφαλο. Αντίστοιχα, είναι τελείω αντίστοιχο το παράδειγμα, γι' αυτό το ανέφερα. Τα περισσότερα τα οποία γνωρίζουμε πειραματικά, επιστημονικά επί πολλές δεκαετίες για την ανθρώπινη συμπεριφορά έχουν προκύψει από τους πολέμους. Ε, όχι μόνο από διάφορα παράξενα φαινόμενα τα οποία έχουν παρατηρηθεί στους πολέμους όπως για παράδειγμα αυτή η ιστορία με το Cell Shock, δηλαδή το σοκ από τις εκρήξεις βομβών στους ανθρώπους και άλλα τέτοια παρόμοια ε, με ένα σύγχρονο παράδειγμα είναι το σύνδρομο του Κόλπου που είχαν οι Αμερικανοί στρατιώτες στο Ιράκ ε, α, όχι μόνο από αυτά αλλά κυρίως από τους εχμαλώτους πολέμου κατά το παράδειγμα της τραυματιολογίας των κεφάλαιο δηλαδή ε, ο στρατός έπρεπε να βρει <laughs> πολλές μεθόδους ανάκρισης ε, και μετάλαξης της προσωπικότητα των αιχμαλώτων πολέμου για να μπορέσουν να του αποσπάσουν πληροφορίε. Έτσι λοιπόν αναπτύχθηκαν πάρα πολύ οι έρευνε για τα βασανιστήρια. Για το πώ μπορούσε δηλαδή να βασανίσει με τέτοιο τρόπο έναν αιχμάλωτο πολέμου, που να σου πει τα πάντα. Το ίδιο ίσχυσε κατά τη διάρκεια ε, του 20ου αιώνα τουλάχιστον, βέβαια, γνωρίζουμε ότι είναι πολύ παλαιότερο, τουλάχιστον από τον 16ο αιώνα, ε, για όλη αυτή την ιστορία με τους κατασκόπους. Φανταστείτε τι έχει γίνει στο ψυχρό πόλεμο, στο ζενί του ψυχρού πολέμου όπου ε, ο εχθρός για παράδειγμα συνελάμβανε έναν δικό μας κατάσκοπο και έπρεπε να τον ανακρίνει. Βρήκανε λοιπόν ε, στα πλαίσια της ανάκρισης των κατασκόπων και των εχμαλών πολέμου έναν σωρό ε, ε, ε, μεθόδους ε, στις οποίες μπορούσαν να κάνουν με αυτές πειράματα πάνω στους ε, ανθρώπινα υποκείμενα κάτι το οποίο δεν μπορούσαν να το κάνουν υπό άλλε συνθήκες. Και έτσι, πούμε, για παράδειγμα, βρήκαν τη μέθοδο της στέρησης ύπνου. Ότι πώς λειτουργεί ο άνθρωπος άμα το στερείς τον ύπνο. Ε, πώς λειτουργεί ο άνθρωπος εάν του έχεις μονίμως ακουστικά στα αυτιά του που παίζουν δυνατά, heavy metal ας πούμε, για 48 ώρες. Ε, πώς λειτουργεί ο άνθρωπος όταν του κάνεις αυτό, του κάνεις εκείνο πώς επηρεάζει αυτό τη συμπεριφορά του, πώς μεταλλάσσει την προσωπικότητά του, πώς μπορεί να τον κάνει διαχειρήσιμο απολύτως από σένα. Η... Τα πειράματα, α το πούμε έτσι, πάνω στους αιχμαλώτου πολέμου και στους συλληθέντες κατασκόπους, ε, μας αποκάλυψαν όλα αυτά τα μυστικά της επιρροής της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Ό,τι έμεινε από αυτή την ιστορία, έχει γίνει από πάνω πάνω στη διαφήμιση. Πώς δηλαδή η διαφήμιση μπορεί να επηρε του ακροατές και τους θεατές της και τους αναγνώστες της και πως θα μπορέσουμε να μανιπουλάρουμε, να διαχειριστούμε τη συνείδηση του παρατηρητή έτσι ώστε να του πλασάρουμε αυτό που η διαφήμιση θέλει να του πλασάρουμε τεράστιες μελέτες και έρευνες έχουν γίνει και πάνω σε ανθρώπινα φυσικά ε, για να βγουν τα συμπεράσματα αυτά τα συμπεριφορικά Όλα όλα αυτά που έχουν γίνει στο παρελθόν, που έχουν προκύψει έτσι, και το αναφέρω γιατί δεν είναι πολύ γνωστό όλα αυτά, ε, έχουν να κάνουν, όπως είπα, με τη μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς και άρα της τη, της, της τη και της διαχείρισής της. Μιλάμε φυσικά για τη συμπεριφορά σου, εσύ που μας ακούς. Και έτσι λοιπόν στο παρελθόν υπήρχαν όλα αυτά. Ταυτόχρονα και πολλά Ινστιτούτα, μυστικά έφανερά. Επιστήμονες, οι καλοί μα επιστήμονε οι οποίοι ασχολούνταν εμπεριστατωμένα από το πρωί με το βράδυ σε όλο τον κόσμο με αυτά τα ζητήματα για λογαριασμό των εκάστοτε συστημάτων που ήθελαν να τα εφαρμόσουν. Γιατί, ο γνωστόν, οι... έχουν και οι επιστήμονε του μισθοφόρου του. Και αφού όλοι οι επιστήμονε παίρνουν το μισθό του, οι περισσότεροι όπω καταλαβαίνετε είναι οι μισθοφόροι. Ξέρω ότι υπάρχουν επιστήμονε ανάμεσά σα που διαφωνούν, αλλά θα μπορούσαν να το κάνουν ένα debate μαζί μου κάποια στιγμή και να δούμε τι ισχύει και τι όχι. Λοιπόν πλέον δεν χρειάζονται όλα αυτά. Γιατί δεν χρειάζονται όλα αυτά. Διότι υπάρχει το ίντερνετ. Πλέον με αρκεί μια ε, καθημερινή λίστα δραστηριοτήτων από το Facebook για να μπορεί κάποιος να έχει μια πλήρη υποπτία στη συμπεριφορά των ανθρώπων όλου του κόσμου τι κάνουν και τι λένε στο Facebook. Ένα database, με το οποίο το διαχειρίζεται πλέον αυτό που λέμε το artificial intelligence, η τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί να εξάγει όλα τα συμπεράσματα που θα μπορούσαν να εξάγουν αμέτυτα πειράματα σε εχμάλωτους πολέμου και σε τραυματιολογίες εγκεφαλικές και σε ε, ανακρίσεις κατασκόπων. σκόπων. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ένας, το ξαναλέω, ένας ή δύο ή τρεις άνθρωποι αρκούν για να διαχειριστούν τα στατιστικά database αποτελέσματα ε, των προφίλ ας πούμε του Facebook για να μπορούν να βγάλουν όλα τα συμπεράσματα για τις συμπεριφορές των ανθρώπων που χρειάζονται και πώς αυτές να επηρεαστούν. Και επιπλέον μπορούν να πειραματιστούν με τους ανθρώπους αυτούς πολύ συγκεκριμένα στο Facebook ας πούμε. Αυτοί οι δύο, 3 άνθρωποι που θα χειρίζονται αυτό το database, αυτή την βάση δεδομένων για να βγάλουν του κόσμου τα καταπληκτικά συμπεράσματα. Δεν συζητάω τι μπορεί να γίνει με τις αναζητήσεις στο Google, με τα αρχεία δηλαδή των ιστορικών των αναζητήσεων στο Google του καθενός, και τι φοβερά στατιστικά συμπεράσματα βγαίνουν για τη συμπεριφορά των ανθρώπων και πώς αυτή μπορεί να επηρεαστεί από το επίπεδο τη διαφήμιση μέχρι το επίπεδο του mind control. Επομένω, η ανάπτυξη, ας το πούμε, της επικοινωνιακής Τεχνολογίας, είναι αυτή η οποία καθιστά τελικά όλες τις εργασίες όλων αυτών των παλαιών Ινστιτούτων και όλων αυτών των παλαιών μυστικών προγραμμάτων, ε, άχρηστες πλέον, διότι υπάρχουν αυτά. Βέβαια θα μου πείτε υπάρχουν πολλοί οι οποίοι πολύ ετεροχρονισμένα όπως συνήθως συμβαίνει σε αυτά τα πράγματα, τώρα τα έχουν μάθει αυτές τις παλιές ιστορίες με τα μυστικά προγράμματα και με αυτά εδώ, και τα συζητάνε τώρα πλέον, δεκαετίες αργότερα. Όπως συμβαίνει και με άλλα πράγματα, όπως κατέδειξα στην τελευταία την προηγούμενη εκπομπή του μυστικού διαστημικού σταθμού για την νέα παγκόσμια τάξη, το, την επιχείρηση New World Order που είναι παλαιότατη και που εδώ και πάρα, πάρα πολλά χρόνια δεν ισχύει πλέον. Και απλώ ενημερώνονται πλέον αναχ αναχρονισμένα, εταροχρονισμένα, Τώρα πολύ για αυτήν το ίδιο συμβαίνει και με αυτά τα μυστικά προγράμματα τα οποία ουσιαστικά δεν χρειάζονται πλέον με το παράδειγμα που σας έφερα. Θα μπορούσα βέβαια να το αναλύσω λεπτομερέστατα και με πολλά στοιχεία, πολλέ λεπτομέρειες, πολλές πληροφορίες το πώς το κάνουν ακριβώς αυτό εδώ με τις νέες τεχνολογίες κάτι το οποίο δεν είναι γενική γνώση ενώ θα έπρεπε να είναι αλλά δεν είναι επί του παρόντο. Ήθελα απλώς να θίξω αυτό το πράγμα ότι... Η συμπεριφορά είναι αυτή η οποία μελε... μελετούνταν πάντα. Η συμπεριφορά είναι αυτή η οποία χρειάζεται διαχείριση. Η συμπεριφορά είναι αυτή που καθημερινά ε, σε συντονίζει με το σύστημα, το οποίο σε πάρα, πάρα πολλές φάσεις σε καθοδηγεί στη συμπεριφορά σου. Είπα νωρίτερα ότι όλοι διαμαρτύρονται για τα πράγματα που σου λένε, γιατί ό,τι γνωρίζουμε είναι αυτά που μας λένε και τα πάντα. Αυτά που σου λένε τα μίντια, αυτά που σου λένε οι εκπομπές και πηγές, πληροφοριών. Ό,τι ξέρεις είναι αυτό που σου λένε. Αυτά που δεν σου λένε, δεν τα ξέρεις. Μάλιστα, έχεις και συχνά την ανόητη εντελώς θέση και στάση που λέει ότι αν δεν μου λένε κάτι, δεν υπάρχει. Γιατί αν υπήρχε θα μου το λέγανε και εγώ θα το ήξερα. Μιλάμε για τέτοια ανοησία έχουν οι άνθρωποι εκεί έξω, η οποία είναι άξια ανεκδότων για να γελάμε. Λοιπόν, τα πράγματα που σας λένε είναι τα πράγματα για τα οποία διαμαρτύρεστε. Γνωρίζουν από πριν τη διαμαρτυρία σας και την κατευθύνουν μέσα από τα πράγματα που σας λένε. Σα, δηλαδή, όχι μόνο σας λένε πώς να συμπεριφέρεστε και τι να κάνετε, αλλά σας λένε και για ποιο πράγμα θα διαμαρτυρηθείτε και πώς. Και το κάνετε βέβαια και αυτό μαζικά. Ε, Όλα αυτά είναι ένα απαγορευμένο ζήτημα το οποίο ήθελα να θίξουμε πριν προχωρήσουμε παρακάτω στα μηνύματα που θέλουμε να εκπέμψουμε εδώ από το μυστικό διασημικό σταθμό που ήθελα να θίξουμε στο λίγο Φευγαλέα για να ρυθμίσω την αντίληψή σας για τα πράγματα που πρόκειται να υποθούν παρακάτω. Αν βέβαια υπάρχει κανείς εκεί έξω που να μας ακούει. You wired me awake And hit me with the hand of broken nail You tied my lead and pulled my chain To watch my blood begin to boil But I'm gonna break I'm gonna break my Gonna break my rusty cage and run I'm gonna break I'm gonna break my Gonna break my rusty cage And run it. Too cold to start a fire I'm burning diesel, burning dinosaur bones I'll take the river down to still water And ride a pack of dogs I'm gonna break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 Like God's eyes in my headlights When the dogs are looking for their bones And it's raining ice picks on your steel shore I'm gonna break I'm gonna break my I'm gonna break my rusty cage and run I'm gonna break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 Ακούτε το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη. Εκπέμπουμε εκεί κάτω στη γη από το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό τι συχνότητέ μα που αναμεταδίδονται από το ίντερνετ ρέδιο Αλμπίντο 14, όπω κάθε τρίτη τη νύχτα, λίγο μετά τι 10. Έτσι και σήμερα. Είμαι εδώ μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου και με το μικρό εξοκοσμικό μυστικό μα πλήρωμα από το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό προσπαθώντα να διαπεράσουμε το σκοτεινό πέπλο που έχουν στήσει γύρω από τη γη οι δυνάμεις κατοχής της γης... οι σκοτεινές δυνάμεις κατοχής της γης... για να μπορέσουμε να φτάσουμε με τα μηνύματά μας στου άγνωστους παραλήπτες τους. Ο Μυστικός διαστημικό σταθμό είναι εδώ. Έλεγα νωρίτερα για τα συμπεριφορικά πειράματα... και για τις μελέτες της ανθρώπινης συμπεριφοράς... που είναι το πιο καθοριστικό ζήτημα για τη σκοτεινή αρνητική παράταξη στο Μυστικό Πόλεμο κατά την προσπάθειά της να ε, ποδηγετήσει, ας το πούμε έτσι, την ανθρωπότητα. Σε αυτά τα συμπεριφορικά πειράματα πρέπει να παίζει πολύ μεγάλο ρόλο τα τελευταία χρόνια μια μικρή χώρα στα νότια της Ευρώπης, στη Μεσόγειο, η Ελλάδα η οποία κρίνω ότι έχει μεταμορφωθεί κυριολεκτικά σε ένα εργαστήριο μελέτης της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Ε, έχουν μετατρέψει, κατά την άποψή μου, τους Έλληνες σε πειραματόζωα, έχουν κάνει ένα κλειστό εργαστήριο, ε, τα πάντα που ισχύουν στην Ελλάδα και που γίνονται στην Ελλάδα εδώ και αρκετό καιρό δεν συμβαίνουν στον υπόλοιπο κόσμο και παρατηρούν πειραματικά πώς αντιδράει ο κόσμος και πώς συμπεριφέρεται στην προπαγάνδα τους. Αυτό που έχουμε παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια στο μεγαλύτερο γεγονός που μπορεί να θίξει κάποιος εντός ή εκτός εισαγωγικών συνωμοσιολογικά είναι στην ουσία η μεγάλη επιστροφή της προπαγάνδας. Η προπαγάνδα σαν επιστήμη και σαν δραστηριότητα ε, έπαιξε πάρα, πάρα πολύ μεγάλο σημαντικό ρόλο ε, κατά τη διάρκεια των, του πρώτου μισού του 20ου αιώνα και είχε σαν ζενίστης βέβαια τον Δεύτερο παγκόσμιο Πόλεμο και τον ψυχρό πόλεμο που ακολούθησε. Επέστρεψε η προπαγάνδα, πρώτη φορά την είδαμε να επιστρέφει σε όλο του το μεγαλείο, παρόλο που είχε σταματήσει να εκδηλώνει τις μεγάλες δραστηριότητε για πολλά χρόνια. Επέστρεψε η προπαγάνδα που ήταν ένα πράγμα ρετρό ε, με την προπαγάνδα ενάντια στον Τραμπ που ήταν η πρώτη μεγάλη εκδήλωση προπαγάνδας που έχουμε δει στη σύγχρονη εποχή. Ακολούθησε η τεράστια προπαγάνδα με όλη αυτή την ιστορία με τον κορονοϊό. Ανεξαρτήτως τι πιστεύετε για τον κορονοϊό όχι, υπήρξε και υπάρχει μια πολύ μεγάλη προπαγάνδα σε σχέση με όλες τις λεπτομέρειες του ζητήματος. Η καινούργια προπαγάνδα που έχει εμφανιστεί εδώ και αρκετό καιρό είναι η προπαγάνδα για την κλιματική αλλαγή, για την υπερθέρμανση του πλανήτη, για την περιβαλλοντολογική καταστροφή κλπ. Κλ. Ε, ένα ζήτημα που υπήρχε ανέκαθεν και συζητιούνταν ανέκαθεν και τώρα όμως απότομα έχει μεταμορφωθεί σε επίπεδο προπαγάνδας πλέον. Και βέβαια και όλη η προπαγάνδα που έχουμε βιώσει εδώ και περίπου δύο δεκαετίες, με το λεγόμενο political correct και τις αλλαγές που θέλει να φέρει στην ανθρώπινη συνείδηση και ανθρώπινη αντίληψη του καθημερινού ανθρώπου η, η προπαγάνδα αυτή για τη νέα κανονικότητα, το πώς θα πρέπει να αλλάξει δηλαδή ο ορισμός του normal. Όλα αυτά όμως αποτελούν το καθένα από μόνα τους μια μεγάλη συζήτηση. Η, ε, τι εννοώ λοιπόν για την Ελλάδα και για την προπαγάνδα ε, Δείτε για παράδειγμα Την προπαγάνδα που γίνεται Το καλοκαίρι τώρα του 2022 ε, Για τον καύσωνα στην Ελλάδα Ότι υπάρχει καύσωνας ε, προτοφανέρωτος, Μεγάλος κάψωνας, Το οποίο οφείλεται Στην κλιματική αλλαγή Όλο αυτό το πράγμα δεν ισχύει Είναι καθαρά προπαγάνδα Την οποία κάνουν τα μέσα μαζική ενημέρωση. Με γραμμή μάλιστα, συντονισμένα μεταξύ τους. Ε, φυσικά, αυτό που συμβαίνει, οι θερμοκρασίες τι οποίες υπάρχουν στην Ελλάδα δεν είναι καύσωνας. Ε, είμαι αρκετά μεγάλος για να γνωρίζω ότι πάντοτε ονομάζαμε καύσωνα πολύ πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες από αυτές. Ονομάζαμε καύσωνα ε, την... θερμοκρασίες πάνω από το 1938 39 Βιώσαμε κάψονε στο παρελθόν στην Ελλάδα που χτυπούσαν 40, 41, 42, 39 κλπ. Αυτοί είναι οι κάψονε. Το να έχεις 34 βαθμούς ή 33 ή 35 δεν είναι κάψονα, είναι πολύ ζέστη απλώς. Αναμενόμενη, αναπόφευτη καλοκαιρινή ζέστη στην καρδιά του καλοκαιριού. Αυτή ήταν πάντα η καλοκαιρινή ζέστη. Δεν είναι αυτός ο καύσονες. Δεν ζούμε στη Βόρειο Ευρώπη για να ονομάσουμε κάψονα τους 35 βαθμούς. Ε, ζούμε στην Ελλάδα ε, όπου ο καύσωνας νοείται οι 40 βαθμοί και το να εμφανιστεί ακόμα και 40 βαθμοί μια μέρα κάπου στην Ελλάδα δεν σημαίνει κύμα καύσωνα και όμως υπάρχει μια καθημερινή προπαγάνδα ότι αυτός ο καύσωνας είναι πρωτοφανέρωτος ενώ οι, τουλάχιστον οι μεγαλύτεροι από εσά, όπως και εγώ μπορείτε να θυμηθείτε άπειρες περιστάσεις του παρελθόντος από την παιδική σα ηλικία ακόμα μέχρι και πριν από ας πούμε μια 20 ετία mm. όπου έχουν εμφανιστεί περιπτώσεις καλοκαιρινού αληθινού καλοκαιρινού καύσωνα που δεν είχαν καμία σχέση φυσικά σε σφοδρότητα με αυτό που βιώνει η Ελλάδα αυτή την εποχή. Είναι απλά μια καλοκαιρινή ζέστη την οποία πειραματικά με προπαγάνδα συμπεριφορικά θέλουν να επηρεάσουν τους ανθρώπους και κάνουν πειράματα. κάνουν πείραμα να δουν θα ζεσταίνεται ο κόσμος άμα του πούμε ότι η ζέστη είναι παραπάνω από αυτό που είναι. Δηλαδή μέχρι σε αυτό το βαθμό μπορεί να είναι η φάση. Λοιπόν, ε, αυτά τα συμπεριφορικά πειράματα γίνονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ευθύνονται γι' αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό οι δημοσιογράφοι. Θα πρέπει να είναι υπόλογοι. Απέναντι στον κόσμο. Κυρίω διότι εξαιτία ενό άσχετου φαινομένου με όλα αυτά, ακόμα και άσχετου με τι προθέσει τη προπαγάνδας πάση φύσεω, είναι το γεγονό ότι οι δημοσιογράφοι βρίσκονται σε μια συνεχή αγωνία πώ θα τροφοδοτούν με ειδήσει καθημερινά στι δραστηριότητέ τους, στι επαγγελματικέ, τον κόσμο. Φανταστείτε έναν δημοσιογράφο που έχει μια εκπομπή, για παράδειγμα, στην τηλεόραση, και πρέπει, α πούμε, κάθε μέρα να γεμίζει αυτή την εκπομπή με υλικό. Καταλαβαίνετε την αγωνία. Μέσα σε 24 ώρε πρέπει να βρεθούν ειδήσει, σχολιασμοί, καλεσμένοι, πράγματα, θάματα. για να μπορέσει να εκπέμψει υλικό η τηλεόραση προ τον κόσμο. Και αυτό το πράγμα το κάνουν οι δημοσιογράφοι. Με τα άρθρα του, τι εκπομπέ του, το ένα το άλλο. Αυτοί λοιπόν χαίρονται όταν υπάρχει ένα μεγάλο θέμα που λένε, Οκ, okay, αυτό σημαίνει ότι γλιτώσαμε. Υπάρχει αυτό το μεγάλο θέμα και δεν χρειάζεται να ψάχνουμε και να κουραζόμαστε. Έχουμε το μεγάλο θέμα το οποίο θα βγάλουμε από την πέτρα ξύγκη, που λέμε. Ε, θα ε, ασχολούμαστε με αυτό κάθε μέρα, θα το σχολιάζουμε, θα κάνουμε και έτσι δεν θα χρειάζεται να είμαστε σε αυτή την καθημερινή αγωνία για ένα χρονικό διάστημα. Μετά θα βρούμε ένα άλλο. Αυτή είναι η καλύτερη για του δημοσιογράφου και αυτό κάνουν. Αυτό έρχεται και προσδίδει στι δυνάμει τη προπαγάνδας που θέλουν να περάσουν διάφορε γραμμέ ή να κάνουν διάφορα πειράματα στου ανθρώπου. Δηλαδή, στην ανθρώπινη συμπεριφορά και στην ανθρώπινη αντίληψη που επηρεάζεται από τα μέσα μαζική ενημέρωση, κερδίζουν εύκολα την ε, άμεση και άμετρη συνεργασία των δημοσιογράφων εξαιτία αυτού του φαινομένου. Οι περισσότεροι δημοσιογράφοι το κάνουν για αυτόν τον λόγο. Υπάρχουν βέβαια και οι μεγαλοδημοσιογράφοι οι οποίοι χρηματίζονται για να προωθούν ε, συγκεκριμένε γραμμέ, ειδήσει, ε, καταστάσει και πράγματα. Να τι τονίζουν συνέχεια κλπ. Λοιπόν. Ε, βλέπετε λοιπόν ότι όλη αυτή η ιστορία για παράδειγμα με τον καύσωνα είναι ψέματα. Το, το, το λένε ότι είναι ένα πρωτοφανέροτο καύσωνα που είναι εξαιτία τη κλιματική αλλαγή κλπ, κλπ. Ενώ απλά έχουμε την ορμπάλ πολύ καλοκαιρινή ζέστη στην καρδιά του καλοκαιριού 34 βαθμού. Γιατί είναι καύσωνα αυτό το πράγμα. Και μάλιστα, κάύσωνα για τον οποίο οφείλεται η, η κλιματική αλλαγή. Τότε γιατί είδου κλιματική αλλαγή θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για του καύσωνα που έχει βιώσει η Ελλάδα στο παρελθόν που φτάνανε με του 42 βαθμού, Εγώ θυμάμαι στην. Έτσι, χαρακτηριστικά σα λέω, εγώ προσωπικά στην παιδική μου ηλικία, ε, υπήρχαν καλοκαίρια στα οποία έκανε τόσο πολύ καύσωνα και τόσο μεγάλη ζέστη που κοιμόμασταν στα μπαλκόνια. Κάναμε στρωματσάδα στα μπαλκόνια και κοιμόμασταν σαν παιδιά. Για να αναπνέουμε ε, λίγο, να παίρνουμε λίγο δροσιά, λίγο αέρα. Και, τι να τώρα. Λοιπόν αυτά τα συμπεριφορικά πειράματα συνεχίζονται αυτή τη στιγμή μέσα από το ίντερνετ, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προς τους ανθρώπους και ειδικά στην Ελλάδα είναι σαν να έχουν στήσει ένα ειδικό πειραματικό εργαστήριο από το οποίο βγαίνουν πολύτιμα συμπεράσματα για το πώς αντιδρά απέναντι στην προπαγάνδα και πώς αυτή επηρεάζει τη συμπεριφορά των ανθρώπων και τις καταστάσεις που επηρεάζουν με τη σειρά του οι άνθρωποι. Σε ένα πολύ καλό δείγμα 10 εκατομμυρίων ανθρώπων, σε ένα κλειστό περιβάλλον που είναι η Ελλάδα, περιφραγμένο, κυριολεκτικά. Αν, αυτή τη στιγμή, ε, σημειώσετε σε ένα χαρτί τα πράγματα που απασχολούν του Έλληνε σε επίπεδο πλέον προπαγανδιστικό καθημερινό των μέσων μαζική ενημέρωση και κάνετε ένα ταξίδι σε καμιά δεκαριά χώρε του δυτικού κόσμου, ε, θα δείτε ότι δεν ισχύουν στι υπόλοιπε χώρε. Δεν μιλάνε για αυτά τα πράγματα. Ενώ σε τα παρουσιάζουν σε επίπεδο παγκόσμιο, υποτίθεται ή σε επίπεδο παγκοσμίου ενδιαφέροντο, ακόμα και γεωπολιτικού κλπ. Είναι καθαρή προπαγάνδα και κυριολεκτικά εγώ το βλέπω σαν ένα πείραμα απέναντι στον πληθυσμό για να δούνε πώς αντιδράει ο πληθυσμό, να δούνε τι μπορούν να κάνουν και πως αυτού του τύπου ο πληθυσμό, για παράδειγμα, μπορεί να τον κάνει ό,τι θέλει και δεν αντιδράει με τίποτα. Αυτό δεν είναι το τι μπορούμε να κάνουμε τέτοια πράγματα και αυτού του τύπου ο δεν θα αντιδράσει για παράδειγμα. Ή θα δεχτεί άμεσα με αυτές τις κινήσεις την πραγματικότητα που θέλουμε εμείς να εκπέμψουμε και να περάσουμε. Διότι υπάρχει αυτό το ζήτημα, δεν το ξέρετε. Ότι η πραγματικότητα είναι εύπλαστη. Έχει να κάνει κυρίω όσον αφορά εσένα προσωπικά, με τα πράγματα που παρατηρεί. Τα πράγματα που παρατηρεί σε συνδυασμό με τα πράγματα που γνωρίζει δημιουργούν την πραγματικότητά σου. Τα πράγματα που δεν παρατηρείς ή τα πράγματα που δεν γνωρίζει δεν συμμετέχουν στην πραγματικότητά σου και για σένα είναι μη πραγματικά. Επομένω, εάν ε, ε, εστιάσει την συνείδησή σου, την παρατηρητικότητά σου. Σε ένα πράγμα, αυτό το πράγμα θα κατακλείσει την πραγματικότητά σου την καθημερινή εξαιτία τη ε, συνεχού εστιασμένη ε, παρατηρητικότητα, η οποία θα δίνει τα συγκεκριμένα data στην αντίληψή σου και θα βλέπει μόνο αυτό το πράγμα. Ε, αυτό είναι ο λόγο που μα πιάνουν έμονε ιδέε όταν μας ενοχλεί κάτι κλπ. Γιατί παρατηρούμε συνέχεια αυτό. Και όλη η πραγματικότητα γύρω μα μετατρέπεται σε αυτό το πράγμα. Ε, αυτό κάνουν λοιπόν. Αυτό το, αυτό το ε, ανθρώπινο συνειδησιακό φαινόμενο εκμεταλλεύονται. Επιπλέον, τα πράγματα που γνωρίζει είναι καθοριστικά. Ε, δημιουργούν για σένα τον πίνακα τη γνωστή πραγματικότητα. Αν ξέρει λίγα, αυτό ο πίνακα είναι εξαιρετικά μικρό. Αν ξέρει πολλά, είναι μεγαλύτερο. Ποια από τι δύο πραγματικότητες είναι πιο πραγματική, Καμία. Διότι όσο περισσότερα και αν γνωρίζει, τόσο περισσότερο μεγαλώνει ο πίνακα τη πραγματικότητα ατέρμονα η προέκταση της πραγματικότητας δεν έχει τελειωμό. Επομένως δεν μπορούμε να σταθούμε σε ένα συγκεκριμένο πίνακα και να πούμε αυτός είναι ο καθοριστικός και ο σωστός πίνακας της πραγματικότητας, διότι μεταλάστε συνεχώς από άνθρωπο σε άνθρωπο και από γνωσιολογία σε γνωσιολογία ανάλογα με το ποιο την κατέχει και πόσο πολύ. Ε, όλο αυτό το ζήτημα είναι που ε, της, της δημιουργίας είναι που εκμεταλλεύεται με διάφορες μεθόδους, η σκοτεινή αρνητική παράταξη για να μπορέσει να ελέγξει και να ε, επηρεάσει την αντίληψη της συνείδηση των ανθρώπων και κατεπέκτα στη συμπεριφορά τους και κατεπέκτα στις αλυσιδωτές αντιδράσεις που η συμπεριφορά τους δημιουργεί. Αυτά λοιπόν, ε, η αντίστοιχα πεδαριώδη πράγματα εκπέμπουνε πεδαριώδη πράγματα τα οποία ε, αν ήταν μερικά έτσι ο, σωστά πεδάκια δεν θα ξεγυλιόντουσαν απέναντι στα πράγματα τα οποία Για παράδειγμα λένε ότι εάν ο Πούτιν ε, κλείσει το φυσικό αέριο θα κάνουμε αυτό και έχουμε το τάδε πρόβλημα οπότε πρέπει να προλάβουμε το κάνουμε από πριν να το φροντίσουμε, να το κάνουμε. Θα το κάνει ο Πούτιν το Σεπτέμβριο, θα το κάνει τον Οκτώβριο, θα το κάνει έτσι, θα το κάνει αλλιώ. Αν ο Πούτιν. είναι παδαριώδε αυτό. Εντελώ. Είναι παδαριώδε επιχείρημα. Αν ο Πούτιν θέλει να σας κλείσει το φυσικό αέριο, γιατί δεν σα το κλείνει, Σα λυπάτε Γιατί δεν σα το κλείνει αυτή τη στιγμή το φυσικό αέριο από παντού ο Πούτιν, Σα λυπάτε... Όχι βέβαια. Σκεφτείτε <σχετίζεται> το λίγο λογικά. Ε, όλες αυτές οι προαναγγελίες τις οποίες τις είδαμε και στο παρελθόν ότι θα κάνουν υποχρεωτικά τα εμβόλια το Μάρτιο ενώ ήταν ας πούμε Ιανουάριος θα κάνουν ε, lockdown το Φθινόπορο ενώ ήταν άνοιξη ακόμα θα κάνουν αυτό, θα κάνουν εκείνο, θα κάνουν αυτές οι προαναγγελίες είναι παιδαριώδεις Αν είναι δυνατόν να πιστεύετε προαναγγελίες για πράγματα μηνών ότι θα γίνουν και τα ξέρουν αυτοί και ανάλογα θα λειτουργήσουν Όλες αυτές οι προαναγγελίες πάσης φύσεως είναι όλες υποπτές. Και οι περισσότερες από αυτές δεν ισχύουν, δεν πρόκειται να γίνουν αυτά που προαναγγέλουν. Χρησιμοποιούνται απλώς ως προπαγανδιστικά εργαλεία για διάφορους σκοπούς. Θα πρέπει αυτό, ε, τουλάχιστον οι ακροατές του μυστικού διαστημικού σταθμού, να το συνειδητοποιήσετε και να το, ε, να το δείτε ότι ισχύει αυτό που λέω. Μην γίνεστε λοιπόν ε, αντικείμενα συμπεριφορικών πειραμάτων. Προσπαθήστε να το αποφύγετε. πώ θα μου πείτε πώς να το αποφύγετε. Με το να σταματήσετε να παρακολουθείτε αυτά που σας εκπέμπουν. Μην βλέπετε τηλεόραση, μην παρακολουθείτε τα mainstream ε, μέσα μαζικής ενημέρωσης είτε είναι στο ίντερνετ, είτε είναι στην τηλεόραση, είτε είναι οπουδήποτε. Μην παρακολουθείτε τι εκπέμπουνε. Και πίσεις μη δίνετε μεγάλη σημασία σε αυτό που προκαλούν δηλαδή στη μεγάλη συζήτηση από τον απλό κόσμο που κυρίως μεταδίδεται μέσα από τα social media μη δίνετε σημασία σε αυτή τη μεγάλη συζήτηση που υπάρχει κάθε φορά για το εκάστοτε ζήτημα και μη συμμετέχετε σε αυτήν μη την παρακολουθείτε εάν το κάνετε αυτό θα σας περισσέψει μεγάλος, πολύς χρόνος παρατηρητικότητας και ενέργειας για να μπορείτε να παρατηρήσετε άλλα πράγματα εξίσου πραγματικά και να αλλάξετε την αντίληψή σα σε σχέση με αυτό που συμβαίνει στον κόσμο μας. Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης και σήμερα τη νύχτα όπως κάθε τρίτη τη νύχτα λίγο μετά τις 10 ακούτε τις συχνότητές μας εκεί έξω όπως έρχονται από το διάστημα και αναμεταδίδονται από το ίντερνετ ρέντιο Αλμπίντο 14 ελπίζοντας πάντα ότι υπάρχουν ικανοί άνθρωποι εκεί έξω που μπορούν να μας ακούσουν. For oh, the buzzing of the bees and the cigarette trees The soda water fountain Where the lemonade springs and the bluebird sings In that big rock candy mountain On a summer's day in the month of May A burly bum come a-hiking Down a shady lane near the sugar cane He was looking for his lichen as he strolled along he sung a song of a land of milk and honey where a bum can stay for many a day and he won't need any money oh, oh, oh, oh, the bum The bees and the cigarette trees The soda water fountain Where the lemonade springs And the bluebird sings In that big rock candy mountain In the big rock candy mountain The cops have wooden legs The bulldogs all have rubber teeth And the hens lay soft-boiled eggs The farmer's trees are full of fruit The barns are full of hay I want to go where there ain't no snow Where the sleet don't fall And the wind don't blow In that big rock candy mountain Oh, the buzzing of the bees And the cigarette trees The soda water fountain Where the lemonade springs and the bluebird sings in that big rock candy mountain. Oh, oh, oh, oh. the buzzin' of the bees and the cigarette trees, the soda water fountain. Where the lemonade springs and the sings in that big rock candy mountain. Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο παντελή Γεγούλακης. Εκπέμπουμε σήμερα τη νύχτα όπως κάθε τρίτη, λίγο μετά τις 10, τις σIGNΟΤΙΤΕΣ μας που αναμεταδίδονται από το internet radio αλπίτο 14, καθώς ταξιδεύουν από το υπέρτατο διάστημα μέχρι τη γη... και μέχρι τον κάθε ένα από εσάς... τους λίγους ή πολλούς συνταξιδιώτες ακροατέ μας... που παρακολουθείτε τις συχνότητέ μας. Ο μυστικός διαστημικό σταθμό είναι εδώ... και ήρθε η ώρα να θίξουμε το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής. Υπάρχουν τρία ζητήματα τα οποία εισαγωγικά πριν πω όσα χρειάζεται να πω εισαγωγικά πρέπει να θίξω. για το ζήτημα αυτό το πρώτο ζήτημα είναι ότι ε, έχουμε εδώ και πολύ καιρό πει από το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό αλλά και εγώ με άλλες εκπομπές μου, με κείμενά μου κλπ ότι είναι το επόμενο επεισόδιο του Serial ότι μετά την ιστορία με τους ΙΟΥ θα παρουσιάσουν το χαρτί της κλιματικής αλλαγής και της ενέργειας. Ε, αυτοί οι οποίοι θέλουν να αποδηγετήσουν την ανθρωπότητα σε μια νέα κατάσταση μετάλαξης του κόσμου, διότι ακριβώς αυτό είναι η πρόθεσή τους, η μετάλλαξη του κόσμου. Ε, και το έχουμε δηλαδή, ας το δούμε έτσι, προδίει και προανακοινώσω εδώ και πολύ καιρό, και αυτή τη στιγμή είναι εν ε, Αυτό θα είναι το κυρίαρχο επόμενο ε, ζήτημα που θα απασχολήσει την ανθρωπότητα μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το σύστημα. Αυτό είναι το πρώτο ε, ζήτημα. Το δεύτερο ε, είναι ότι όλη αυτή η ιστορία με την οικολογία, με το με τους κινδύνους που διατρέχει το περιβάλλον, τους υποτιθέμενους και την κλιματική αλλαγή είναι μία από τις μεγάλες εμονές της σκοτεινής αρνητικής παράταξης στο Μυστικό Πόλεμο Στο βιβλίο μου «Ο Μυστικός Πόλεμος» θίγω με πολλές λεπτομέρειες και αποδεικνύω με σκληρά facts πώς ακριβώς έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία από ποιου, πότε και με ποιου σκοπούς είναι μια παμπάλεη αιμονή Ουτοπικού χαρακτήρα κυρίως Θέλει μεγάλη συζήτηση αυτό Της σκοτεινής αρνητική παράταξης Στο μυστικό πόλεμο Και το προωθούν Μαζί με την άλλη τους Μεγάλη αιμονή που είναι Ο υπερπληθυσμός Είναι δύο ζητήματα τα οποία τα θίγω Στο μυστικό πόλεμο Με ικανό τρόπο ελπίζω Και δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω Αυτή τη στιγμή στην εκπομπή αυτή όσον αφορά το από πού προέρχονται, πώς και γιατί. Ας το δούμε όμως πώς εξυλίσσεται το πράγμα. Το τρίτο και σημαντικότερο ζήτημα που θέλω να θίξω εισαγωγικά στην ε, εκπομπή μας τώρα εδώ για την κλιματική αλλαγή, ε, την εντός εισαγωγικών κλιματική αλλαγή, είναι το εξής. Κάτι που δεν συνειδητοποιεί πολλοί κόσμο για ε, τον κύριο λόγο ότι δεν έχει συνείδηση ο περισσότερο κόσμο. Αυτό έχω καταλάβει εγώ. Ε, μπορεί το συμπέρασμα μου αυτό να είναι υπερβολικό, παρ' όλα αυτά είναι ένα συμπέρασμα που έχω βγάλει αρκετά ε, βέβαιο. Ότι ο περισσότερο κόσμο δεν έχει συνείδηση. Δηλαδή, δεν επεξεργάζεται τα πράγματα τα οποία του παρουσιάζουν. Η, η ίδια η λέξη συνείδηση στα ελληνικά είναι συν και είδηση. Δηλαδή ότι παίρνεις μία είδηση και κάνεις κάτι, αυτή την είδηση, την επεξεργάζεσαι. Αυτό είναι η συνείδηση. Μένουν μόνο στην είδηση οι περισσότεροι άνθρωποι. Δεν έχουν συνείδηση. Λοιπόν, ε, το βασικό χαρακτηριστικό αυτού του ζητήματος ή αυτού του προβλήματος είναι ότι είναι υπερπολύπλοκο υπάρχει μια υπερπολιπλοκότητα σε σχέση με αυτή την ιστορία με την κλιματική αλλαγή ενώ δηλαδή σε επιστημονικό επίπεδο ε, δεν μπορεί για αυτόν τον λόγο να γίνει συζήτηση μεγάλη για αυτό το ζήτημα διότι δεν έχει την επιστημονική εποπτεία ο μέσος άνθρωπος για να κάνει τη συζήτηση αυτήν είτε υπέρ της ιστορίας κλιματική αλλαγή είτε εναντίον της ε, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να καθιστά πάρα πάρα πολύ σημαντικό στο ζήτημα όπως και σε άλλα συναφή ζητήματα ε, το θέμα της στατιστικής. Υπάρχουν δηλαδή με λίγα λόγια ε, για να εμφανίζουν ένα πρόβλημα με την κλιματική αλλαγή σημαίνει ότι έχει γίνει μια στατιστική μελέτη την οποία δεν έχει παρουσιάσει κανένας στο ευρύ κοινό Υπάρχουν αυτές οι στατιστικές μελέτες οι οποίες είναι διαθέσιμες μόνο στους ειδικού. Δηλαδή μόνο οι ειδικοί μπορεί να έχουν το μεγάλο ενδιαφέρον να αναζητήσουν τις συγκεκριμένες πηγές και τελικά μετά από πολύ κόπο έρευνας να τις ανακαλύψουν και να δουν τελικά ότι είναι σαθρές. Ε, ας το πούμε έτσι, για να γίνει μια σωστή συζήτηση για το ζήτημα της κλιματικής αλλαγή του φαινομένου του θερμοκηπίου... Του, της αύξησης της θερμότητας του πλανήτη... Ε, του ηλιοσήματος των πάγων... των το, ε, περιβαλλοντολογικών κινδύνων και αλλαγών... και όλα αυτά εδώ. Για να γίνει μια σωστή συζήτηση πρέπει να γίνει το εξή. Πρέπει να έχουμε ένα μεγάλο τοίχο... σε ένα δωμάτιο... ο οποίος να έχει ένα πίνακα. Από αυτού τους πίνακες, του μαυροπίνακε με την κυμολία. Και να σημειώσουμε εκεί... Όλες, όλα τα στατιστικά δεδομένα τα οποία υποτίθεται ότι παρουσιάζουν το ζήτημα αυτό ε, τα οποία στατιστικά δεδομένα είναι πολύ απλό ε, για να μπορούν να υπάρξουν και να είναι σωστά είναι ανέφικτο δεν γίνεται να υπάρχουν τα στατιστικά δεδομένα αυτά γιατί καταρχάς ένα απλό πράγμα είναι, χρειαζόμαστε μια εποπτεία μεγάλη, λεπτομερέστατη του παρελθόντος την οποία δεν την έχουμε Δηλαδή ε, όταν μιλάς για αλλαγές πρέπει να έχεις εποπτεία του πράγματος το οποίο έχει αλλάξει. Πώς ήταν πιο πριν δηλαδή. Δεν έχουμε εποπτεία του παρελθόντος σε σχέση με όλα αυτά τα περίπλοκα ζητήματα. Είναι κάτι που έχει προκύψει τις τελευταίες δεκαετίες ε, ως ε, στενή παρατήρηση. Και έτσι, δεν έχουμε την παρελθούσα στενή παρατήρηση για να έχουμε μια εικόνα του παρελθόντος και πώς αυτό το παρελθόν αλλάζει πλέον. Αυτό είναι το, το ζήτημα παγίδα εδώ για τους που υποστηρίζουν αυτά τα πράγματα. Ε, αλλά ας υποθέσουμε ότι κάποιοι έχουν μια ικανή ε, παρατήρηση του παρελθόντος την οποία έχουν καταγράψει πρέπει να πάρουμε αυτά τα στοιχεία τα οποία παρουσιάζουν αν υπάρχουν και να τα βάλουμε σε αυτόν τον πίνακα, το μαύρο πίνακα, τα σημειώσουμε. Επίσης να σημειώσουμε όλη τη στατιστική που κάνουν για τις αλλαγέ τις οποίες υποστηρίζουν με αριθμούς πόσους βαθμούς θερμοκρασία, πού, γιατί, πότε, όλα αυτά εδώ και άλλα τέτοια να σημειωθούν όλα σε έναν πίνακα για να μπορούμε να κάνουμε τη συζήτηση και να μπορούμε να έχουμε πρακτικά μπροστά μας τι ακριβώς εννοούν όταν λένε για την κλιματική αλλαγή γιατί η λέξη κλιματική αλλαγή, η φράση κλιματική αλλαγή είναι απλά αυτό, είναι μία φράση δεν σημαίνει τίποτα, είναι μια οριστολογία ε, επομένως θα πρέπει να δούμε λοιπόν πρώτα τα επιχειρήματα της πλευράς αυτής με τις στατιστικές λεπτομερέστατα και πολύπλοκα μπροστά μας και εκτεθειμένες όχι μόνο στους αριθμούς τους και στις στατιστικές τους αλλά και στο χρόνο και έπειτα να έχουμε ένα δεύτερο πίνακα τον οποίο να τον βάλουμε σε, μια, σε ένα άλλο τοίχο του δωματίου μεγάλο μαύρο πίνακα και εκεί να σημειώσουμε όλα εκείνα τα στοιχεία που χρειάζεται πάλι με αριθμού και δεδομένα σκληρά, όλα και είναι τα στοιχεία που χρειάζεται η, ο αντίλογος ε, που υποστηρίζει, ε, δηλαδή ε, τα, οι αριθμοί αυτοί που θα είναι στον πρώτο πίνακα είναι απλά αυτό, αριθμοί, στατιστικές, δεν σημαίνουν τίποτα από μόνοι του. αποκτούν σημασία όταν, όταν χρησιμοποιούνται για να εδραιώσουν μια θεωρία γιατί περί αυτό πρόκειται. Είναι μία θεωρία η οποία καλείται να υποστηριχτεί από έναν τέτοιο πίνακα. Ε, αυτή η θεωρία θα έρχεται να εξηγήσει με τη θεωρία διάφορα φαινόμενα. Αυτά τα φαινόμενα όμως μπορούν κάλλιστα να έχουν μία άλλη εξήγηση. Αυτή η άλλη εξήγηση θα έφταχνει μία άλλη θεωρία για τα φαινόμενα αυτά που επίση θα υποστηρίζονταν από στατιστική αριθμού και όλα αυτά. Τα περιεχόμενα αυτή τη δεύτερη θεωρία, του αντιλόγου δηλαδή, θα πρέπει να σημειωθούν σε έναν δεύτερο πίνακα. Υπερπολύπλοκα, λεπτομερέστατα κλπ. Και να έχουμε τον αντίλογο. Και έπειτα να έχουμε τον ένα πίνακα μπροστά μα του τι παρουσιάζουν αυτοί αυτή τη στιγμή, και τον δεύτερο πίνακα που είναι όλα αυτά τα οποία ε, αντικρούουν αυτά τα οποία ε, υπάρχουν στον πρώτο πίνακα. Και εξηγούν τα πράγματα με άλλο τρόπο, με μια άλλη στατιστική, με άλλου αριθμού, με άλλα δεδομένα. Εάν μπορέσουμε δηλαδή να έχουμε αυτό το δωμάτιο με αυτούς τους δύο πινακές, μόνο τότε μπορούμε να κάνουμε σοβαρή συζήτηση για την κλιματική αλλαγή. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι σε επίπεδο πλέον μιας μεγάλης έρευνας και μελέτης. Δεν μπορεί να την κάνει ο μέσος καθημερινός άνθρωπος στα social media ή με τους φίλους του ή με τις απόψει του ή με τις λίγε γνώσει του. Και το γνωρίζουν αυτό, αυτοί που εκπέμπουν αυτά τα πράγματα, θέλουν ακριβώς αυτό, να εκπέμψουν μια αοριστολογία προπαγανδιστικά η οποία να γίνει αποδεκτή συνειδησιακά και συμπεριφορικά και τελικά νομικά από τους ανθρώπους του κόσμου ώστε να επιβάλλουν την ουτοπία τους με δικαιολογία την κλιματική αλλαγή. Έχουν βρει δηλαδή μία πρόφαση για να προβάλλουν τις ουτοπικές θεωρίες τους και να τις φέρουν σε εκτέλεση και δράση. Και χρησιμοποιώντας τες να κάνουν μεγάλες αλλαγές επίπεδου μετάλλαξης του κόσμου. Αυτό είναι η πρόφαση είναι αυτή η ιστορία, η δικαιολογία. Μια δικαιολογία την οποία δεν μπορείς να καταρρύψεις εάν δεν γνωρίζεις τα, τα, τα στατιστικά τα οποία παρουσιάζουν τα οποία στην ουσία δεν τα παρουσιάζουν Σας προκαλώ, εσάς που ακούτε αυτό το πράγμα από σήμερα να αφιερώσετε λίγο χρόνο κάθε μέρα ώστε να εντοπίσετε όλα τα στατιστικά στοιχεία τα οποία υπάρχουν και τα οποία υποστηρίζουν με νούμερα στο χρόνο προβλημένα όλη αυτή την ιστορία με την κλιματική αλλαγή θα δυσκοληθείτε πάρα πολύ να το κάνετε διότι δεν είναι διαθέσιμα στον καθένα, αλλά ε, λογικά πιστεύω ότι αν ασχοληθείτε ικανά για αρκετό καιρό θα μπορέσετε στο τέλος να καταλήξετε με ένα κομμάτι έστω αυτού του πίνακα. Και αντίστοιχα, να μπορέσετε με τον ίδιο τρόπο να παρακολουθήσετε και τον αντίλογο. Δηλαδή, του επιστήμονε, α το πούμε έτσι, εκείνου που λένε: Όχι, ρε παιδιά, αυτό το στατιστικό νούμερο που βγάζετε εδώ πέρα έχουν να κάνει με το τάδε ζήτημα, ενώ το τάδε ζήτημα προκαλείται από αυτό το άλλο πράγμα. Που να τα νούμερά του και αυτή η φάση. Και εκεί να γίνει το debate. Να καταλάβετε το debate ποιο είναι. Ο λόγο και ο αντίλογο. Λοιπόν, σα προκαλούν να προσπαθήσετε να το κάνετε αυτό το πράγμα. Γνωρίζω βέβαια ότι οι περισσότεροι από εσά. Δεν θα το κάνετε. Αλλά ε, πάρτε το δικό μου λόγο, αν με εμπιστεύεστε λιγάκι, εδώ από το μυστικό διαστημικό σταθμό, ότι υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν κάνει και έχουν δει την πλήρη εικόνα του πράγματος. Εδώ λοιπόν μιλάμε για μοντέλα. Γιατί σκεφτείτε λίγο την εικόνα. Πώς βγάζουν το συμπέρασμα της κλιματική αυτής αλλαγή και όλων αυτών των πολύπλοκων λεπτομεριών. Θα μπορούσε να το κάνεις πάνω, πάνω από ένα ενίδριο. Που θα παρατηρούσε με λεπτομέρειε και θα ήταν υπό τον έλεγχό σου και υπό την πλήρη υποπτία σου τα πάντα σε σχέση με αυτό το ενιδρίο, και θα μπορούσε να βγάλει όλα τα συμπεράσματα για αυτό που συμβαίνει μέσα στο ενιδρίο. Η γη όμω δεν είναι ένα ενιδρίο. Και ακόμα κι αν είναι ένα υπερμεγέθε ενιδρίο, αυτή δεν είναι μεγαλύτερη από αυτό το ενιδρίο για να κάτσουν από πάνω του και να γνωρίσουν τα πάντα γι' αυτό. Ξεκινάει λοιπόν από μια ανθρωποκεντρική, ζωνική θέση και στάση σύμφωνα με την οποία υπάρχει το αρχικό αρχικό επιχείρημα σε σχέση με αυτή τη φάση, σε σχέση με την εποπτεία του πράγματος, ότι υπάρχει κάποιος πανίσχυρος ο οποίος έχει απόλυτη εποπτεία επάνω στον πλανήτη και επάνω στο οικοσύστημα του πλανήτη, την οποία μάλιστα μπορεί να παρουσιάσει με στατιστικά νούμερα και με σκληρά γεγονότα και facts και δεδομένα από αυτή την εποπτεία, Αυτός ο κάποιο είναι κάτι σαν μικρός θεός ο οποίο έχει την πλήρη εποπτεία του πλανητικού συστήματος και μπορεί να σου δείξει το πρόβλημα, το υποτιθέμενο ότι υπάρχει. Ποιο είναι. Αυτή είναι η αρχική θέση. Η αρχική θέση δηλαδή είναι αυτή η θέση δύναμης, η θέση απόλυτου ελέγχου, απόλυτης εποπτείας ε, Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι μια ε, εντελώς καρτούν οπτική για το τι συμβαίνει. Είναι για μικρά παιδάκια. Ε, δεν ισχύει αυτό το πράγμα, δεν την έχουν αυτή την υποπτεία. Αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι να χρησιμοποιήσουν όσο περισσότερα στατιστικά στοιχεία γίνεται ώστε να φτιάξουν ένα τέτοιο virtual μικρό ενιδρύο, Ένα μοντέλο δηλαδή. Το οποίο μοντέλο να είναι ένα μοντέλο του πλανήτη, ένα μοντέλο του οικοσυστήματος, ένα μοντέλο του συστήματος των θερμοκρασιών κλπ. Στον χώρο και στον χρόνο. Ένα μοντέλο σε ένα κομπιούτερ, φανταστείτε δηλαδή. Στο οποίο μοντέλο να έχει ικανή πληροφόρηση το πρόγραμμα που κατασκευάζει το μοντέλο αυτό, ικανά στοιχεία, ικανό database, ικανή στα, ικανά στατιστικά δεδομένα, τόσα πολλά, ώστε να μπορεί να εξομοιώσει την πλανητική πραγματικότητα. Και θα μπορεί μετά με το μοντέλο αυτό να το πειράζει. Και να βλέπει τι αλλαγέ που κάνει. Και να λε Α, αν προσθέσουμε δηλαδή τόσου βαθμού θερμοκρασία στο μοντέλο, οι αλλαγέ που προκαλούνται στο σύστημα που το μοντέλο παρουσιάζει είναι αυτέ. Είναι εκείνο, είναι το άλλο. Πώ μπορούμε αυτέ να τι μειώσουμε ή να τι επεμβούμε πάνω του με το να μειώσουμε αυτά τα αέρια, με το να κάνουμε εκείνο, με το να κάνουμε το άλλο. Για να το δούμε. Το δοκιμάζει πάνω στο μοντέλο και βλέπει ότι όντω το πράγμα αλλάζει. Μόνο έτσι μπορεί να γίνει. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Για να γίνει όμω αυτό το μοντέλο. Τα δεδομένα τα οποία χρειάζεται να συγκεντρώσουν είναι ανέφικτο να συγκεντρωθούν. Γιατί μιλάμε για τον πλανήτη Γη εδώ, δεν μιλάμε για ένα ενιδρίο. Δεν Είναι μια θεωρία αυτά τα πράγματα για την κατασκευή ενός τέτοιου μοντέλου. Ε... Είμαι σίγουρο ότι υπάρχουν βέβαια τα μοντέλα αυτά. Αλλά τα στοιχεία τα οποία έχουν τροφοδοτηθεί στα μοντέλα αυτά για να μπορέσουν να παρουσιάσουν εξομοιωμένη αυτήν την τιτάνια πραγματικότητα, δεν είναι ικανά ώστε να είναι σαφή και συγκεκριμένα τόσο πολύ που να κάνουν μεγάλη πρόβλεψη. Εδώ μπορούν να προβλέψουν όλα αυτά τα πράγματα και βλέπετε. για Σας φέρω ένα παράδειγμα. Και βλέπετε ότι οι μετερολογικοί σταθμοί δεν μπορούν να προβλέψουν τι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα με τον καιρό. Σου λένε θα βρέχει και μέχρι να περάσουν μερικέ μέρε έχει αλλάξει αυτό. Η πρόβλεψη που κάνουν δηλαδή είναι ψεύτικη. Γιατί, γιατί την αλλάζουν κάθε μέρα, κάθε δύο μέρε. Άμα θα παρατηρήσετε μετερολογικές προβλέψεις τη επόμενη εβδομάδα, δείτε τα στοιχεία που παρουσιάζουν και τι θερμοκρασίε θα κάνει, αν θα βρέχει, τι ηλιοθά έχει κλπ. Ξαναμπείτε στο μοντέλο αυτό που παρουσιάζει αυτή τη μετερολογική πρόβλεψη μετά από δύο μέρε, όχι μια εβδομάδα, δύο μέρε, και θα δείτε ότι το μοντέλο έχει αλλάξει. Και, λοιπά και, λοιπά. και θα αλλάζει συνεχώς μέχρι να έρθει η επόμενη εβδομάδα και να γίνει αυτό που είναι να γίνει έτσι κι αλλιώ. δηλαδή η πρόληψη δεν ισχύει ε, επομένως εδώ δεν μπορούν να προβλέψουν τι καιρό θα κάνει την επόμενη εβδομάδα μπορούν να προβλέψουν τι γίνεται με τις δημοκρασίες του πλανήτη και πως θα αλλάξουν και πώς, τι γίνεται και όλα αυτά εδώ δεν ισχύει αυτό το πράγμα δεν παίζουν τα μοντέλα αυτά τόσο ικανά όσο τα παρουσιάζουν. Και ούτε υπάρχει αυτή η υπερπολύπλοκη στατιστική τέτοια ώστε να είναι ακριβής εξομοιωτική simulation του τι συμβαίνει στον κόσμο. Αυτά είναι λοιπόν τρία βασικά ζητήματα που ήθελα να θίξω εισαγωγικά. Ε, πολύ σημαντικά. Ε, κομβικά. Από αυτά εξαρτώνται όλα. Τα ζητήματα που έφηξα. Τα τρία αυτά εισαγωγικά. Τώρα... Τι συμβαίνει με τον πλανήτη και με τι θερμοκρασίε. Αυτό που στην πραγματικότητα συμβαίνει και το οποίο αποκρύπτουν από τον πολύ κόσμο, 100% ξεκάθαρα, τελείω συγκεκριμένα, μπορείτε να το διερευνήσετε και να το διαπιστώσετε, είναι ο ενδεκαετή κύκλο του ηλίου, τη ηλιακή δραστηριότητα. Κάθε 11 χρόνια εξελίσσεται η ηλιακή δραστηριότητα με τέτοιο τρόπο, ώστε φτιάχνει μια περιοδικότητα, η οποία η οποία έρχεται κάθε 11 χρόνια και αλλάζει και επαναλαμβάνεται κυκλική. Κάθε 11 χρόνια λοιπόν αλλάζει σταδιακά μες τα 11 χρόνια αυτά η ηλιακή δραστηριότητα με αποτέλεσμα να παρουσιάζει ακραία φαινόμενα θερμοκρασίας και άλλα τέτοια πράγματα ε, ιδιαίτερα που χαρακτηρίζονται με το κλείσιμο του, εν, του ενδεκαετούς αυτού κύκλου του ηλίου. Επομένως κάθε 11 χρόνια έχουμε διάφορα θερμοκρασιακά φαινόμενα και άλλα, ακτινοβολίας και άλλα, ε, τα οποία οφείλονται ε, από την ε, ενδεκαετή αυτή δραστηριότητα του ηλίου η οποία κάθε 11 χρόνια αλλάζει. Τώρα για παράδειγμα είμαστε σε αυτή την εποχή που έχει κλείσει αυτός ο ενδεκαετής κύκλος και είναι έτοιμος τώρα να κάνει το reboot, να κάνει το restart, να ξαναρχίσει δηλαδή ο επόμενος ενδεκαετής κύκλος του ηλίου αυτά τα φαινόμενα εκμεταλλεύονται για να τα παρουσιάσουν ως κλιματική αλλαγή εν γνώση τους που σημαίνει το κάνουν επίτηδες δεν είναι λάθος αυτό είναι μία από τις βασικές εξηγήσει των δεδομένων των οποίων παρουσιάζουν των υπερπολύπλοκων το ξαναλέω για να δικαιολογήσουν αυτή την ιστορία με την μεγάλη κλιματική αλλαγή η οποία υποτίθεται ότι είναι ανθρωποκεντρική ότι δηλαδή την προκαλεί ο άνθρωπος τώρα ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι ο άνθρωπος. Ε, για να γίνουν κατανοητά καλύτερα όλα αυτά πρέπει να πω και αυτό. Έχουμε μία λανθασμένη αντίληψη των μεγεθών. Από μικρά παιδάκια μας παρουσιάζουν ένα καρτούν. Και το καρτούν αυτό είναι ο γαλαξίας, το καρτούν αυτό είναι το ηλιακό σύστημα, το καρτούν αυτό είναι ο πλανήτης Γη, η γεωγραφία στις χώρες κλπ. Η ερώτηση μου λοιπόν, αντιληπτικά για να, δείξ, να, να σας δείξω τι εννοώ είναι πάρτε για παράδειγμα την Ελλάδα η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα ή μια μεγάλη χώρα το καρτούν αυτό που σας έχουν δείξει από μικροί σας δείχνει ότι η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα πώς όμως βγάζεις το συμπέρασμα ότι είναι μια μικρή χώρα η Ελλάδα πολύ απλό, Κοιτώντα τη μια ιδρόγιο σφαίρα βλέπεις την Ελλάδα επάνω στην ιδρόγιο σφαίρα που είναι μια κουτσουλιά Επομένω. Η Ελλάδα λοιπόν βγάζει το συμπέρασμα ότι είναι μια μικρή χώρα. Όχι. Η Ελλάδα είναι είτε μια μικρή είτε μια μεγάλη χώρα ανάλογα με την, με την κλίμακα στην οποία την κοιτά. Αν είναι μεγάλο το zoom out, η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα. Αν είναι μεγάλο το zoom in, η Ελλάδα είναι μια τεράστια χώρα. Το θέμα είναι, είναι μια μικρή ή μια μεγάλη χώρα σε σχέση με τι. Ποιο είναι το σημείο αναφοράς ή ποιο θα έπρεπε να είναι. Να σας πω. Το σημείο αναφοράς θα έπρεπε να είσαι εσύ. Εσύ σε σχέση με την Ελλάδα. Σε σχέση με σένα, η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα ή μια μεγάλη χώρα. Σε σχέση με σένα είναι μια τεράστια χώρα. Αναλογίσου μόνο πόσο χρόνο θέλει για να την περπατήσει στην Ελλάδα. Ξεκινήσει, α πούμε, την περπατιέται θεωρητικά. Και ξεκινήσει από το ξέρω, από τη Γάβδο, να φτάσει, α πούμε, στον Αλεξανδρούπολη. Πόσο χρόνο θέλει περπατώντα. Πόσο μεγάλη είναι η γη, η γη είναι τόσο μεγάλη, ο πλανήτη είναι τόσο μεγάλο που ο άνθρωπος είναι κάτι μικρότερο από ένα μικρόβιο επάνω στην επιφάνεια του πλανήτη. Επίσης, περίπου το 70% και παραπάνω, 72% του ε, πλανήτη μας αποτελείται από νερό, από ωκεανούς. Είναι ένας υδάτινος πλανήτης στην ουσία. Η ξηρά περιορίζεται στο 30-28%. Από αυτή την ξηρά τώρα το μεγαλύτερο κομμάτι της γης είναι όχι μόνο δεν είναι κατοικήσιμο και δεν είναι κατοικημένο είναι και ανεξερεύνητο Τα μέρη στα οποία κατοικούν οι άνθρωποι είναι εξαιρετικά λίγα επάνω σε αυτή τη στεριά άμα τα δείτε συγκεντρωτικά Μη τα βλέπετε όμως με το καρτούν της πολιτιστικής γεωγραφίας της πολιτισμικής γεωγραφίας αλλά δείτε το όπως είναι στην πραγματικότητα Λοιπόν εκεί που κατοικεί ο άνθρωπος που δεν φαίνεται ούτε καν από, το, από τα χαμηλά ύψη του διαστήματος άμα το δει από ψηλά δεν βλέπεις ούτε ανθρώπου ούτε πόλεις το τίποτα ε, είναι, είναι εξαιρετικά λίγα τα κατοικημένα μέρη σε σχέση με τα κατοίκητα και ο άνθρωπος είναι κυριολεκτικά ένα μικρόβιο και δεν μπορεί με οποιαδήποτε δραστηριότητά του ο άνθρωπος να επηρεάσει σημαντικά τον πλανήτη ο οποίο είναι ένα τιτάνιο μέρο. Ακόμα και το ηλιακό μα σύστημα είναι ένα ασύλληπτα μεγάλο μέρο. Το καρτούν αυτό έχει κάνει αυτή τη ζημιά που παρουσιάζει τα πάντα. Ε, ότι αυτό που έχετε υπόψη σαν μέγεθο του γαλαξία οι περισσότεροι είναι το μέγεθο του ηλιακού μα συστήματο. Το μέγεθο του γαλαξία είναι ασύλληπτο. Πόσο μάλλον του σύμπαντο. Δηλαδή του συνόλου των γαλαξιών. Λοιπόν, σε αυτή την κλίμακα γίνεται ένα μικροσκοπικό κοκοσκόνη αλλά σε σχέση με τα μικρόβια που ζούμε πάνω είναι ένα τιτάνιο μέρος. Για να καταλάβετε, να σας φέρω ένα απλό παράδειγμα. Πες ότι ένα από αυτά τα μικρόβια, ένας άνθρωπος, θέλει να περπατήσει σε όλη τη γη. Να ξεκινήσει από σήμερα να ταξίδι περπατώντας, γιατί γεννήθηκε ο άνθρωπος, δεν γεννήθηκε μαζί με τρένα, αεροπλάνα, αυτοκίνητα, πατίνια, τροχού κλπ, κλπ. Γεννήθηκε όπως είστε είναι ένα φυσικό κατασκεύασμα δηλαδή, το οποίο είναι κατασκευασμένο, περπατάει. Ούτε πετάει, ούτε κολυμπάει, ούτε τίποτα. Έτσι λοιπόν, αν θέλει αυτό το φυσικό κατασκεύασμα, το, το μικρόβιο να διανύσει τον πλανήτη κανονικά, χωρίς την επέμβαση της τεχνολογίας, θα πρέπει να τον περπατήσει. Πόσο μεγάλο είναι αυτό το περπάτημα, αυτός ο χώρος δηλαδή. Αν υποθέσουμε ότι μπορεί κάποιο να περπατήσει, γύρω γύρω όλο τον πλανήτη που δεν μπορεί να το κάνει γιατί μεσολαγούν αυτοί οι τιτάνοι ωκεανή, αλλά αν υποθέσουμε ότι δεν υπήρχαν τα παντού ξηρά. Πόσο θα χρειαζόταν για να κάνει το περπάτημα γύρω από τη Γη. Λοιπόν, να σας πω. Μπορούμε εύκολα να το υπολογίσουμε. Ε, η περίμετρος της Γης ε, είναι περίπου 25.000 μιλιά. Δηλαδή περίπου... Περίπου 40, 38, 37, 40.000 χιλιόμετρα. Ε, αυτά τα 25.000 μίλια για να διανυθούν περπατώντα, θα πρέπει ένα αρκετά εκπαιδευμένο περιπατητή που το κάνει συχνά αυτό το πράγμα, κάνει τέτοιους μαραθώνιου, ας πούμε, ε, να περπατάει ε, φυσικά με κάποιες τάσει, να ξεκουράζει, να κοιμάται λίγο, να τρώει κάτι κλπ. Ε, να περπατάει περίπου 20 μίλια την ημέρα. Μπορεί να περπατήσει ένα εκπαιδευμένο περιπατητή. Με στάσει. Μπορεί λοιπόν ένα τέτοιο περιπατή να κάνει 20 μίλια την ημέρα. Δηλαδή, ένα τέτοιο, όχι εσύ δηλαδή, όχι ο μέσο άνθρωπο, αλλά ένα τέτοιο εκπαιδευμένο περιπατητής θα πρέπει να περπατάει κάθε μέρα, ανεληπώ κάθε μέρα, 20 μίλια την ημέρα, κάτι που δεν γίνεται. Γιατί μπορεί να το κάνει για μια, δύο, τρει μέρε, μια εβδομάδα, αλλά δεν μπορεί να το κάνει κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα για τόσο πολύ καιρό. Αλλά ας υποθέσουμε ότι ένας υπεράνθρωπος μπορεί να το κάνει, έτσι θεωρητικά τώρα στο παράδειγμά μας. <laughs> να περπατάει λοιπόν 20 μίλια την ημέρα θα του πάρει περίπου, περίπου 4-4,5 χρόνια περπατώντας 20 μίλια την ημέρα για να διασχίσει όλο τον πλανήτη Γη. Περπατώντας κάθε μέρα ανελειπώς λοιπόν, 20 μίλια την ημέρα. Περίπου. Λοιπόν πάνω κάτω. Ε, κάτι το οποίο φυσικά δεν γίνεται. Γίνεται να περπατάει και προς 20 20.000 τη μέρα... αλλά δεν μπορεί να το κάνει συνέχεια κάθε μέρα επί 4 χρόνια. Επομένως ο χρόνος αυτός, αν το υπολογίσετε... με τους υπολογισμούς που χρειάζονται να μην σας κουράζω τώρα... θα δείτε ότι για να περπατήσεις εσύ, α πούμε, για παράδειγμα... που θα το βάλεις πείσμα και θα έχεις κάνει και μια προθέρμαση... μια προάσκηση, μια προετοιμασία για να το κάνεις... θα χρειαστείς, υπολογίζω εγώ, περίπου, περίπου 12 με 15 χρόνια για να περπατήσεις ε, όλη τη γη με τις απαραίτητες τάσεις δηλαδή να μην μπορείς να το κάνεις κάθε μέρα και ε, αναλογιστείτε λοιπόν ότι αυτά τα 10-15 χρόνια ας πούμε 15 χρόνια είναι ε, το ένα πέμπτο της ζωής ενός ανθρώπου δηλαδή χρειάζεται να περάσεις ένα μεγάλο μέρος της ζωής σου το ένα πέμπτο τη ζωής σου για να ε, διασχίσεις το όλο τον πλανήτη γη με τα πόδια τόσο μεγάλος είναι ο πλανήτης ε, και αναλογιστείτε επίση, μια και τόπο αυτό τώρα που κολλάει έτσι, λίγο να το σχολιάσω και αυτό γιατί μα αρέσει. Αναλογιστείτε επίσης και την επικρατούσα θεωρία που λέει ότι οι άνθρωποι από την Ασία μετανάστευσαν στην Αμερική περνώντα από τον Αρκτικό κύκλο από την καμτσάτκα που ενώνει την Ασία με την Αλλάσκα Και ότι πέρασαν οι Ινδιάνοι, α πούμε, για παράδειγμα, είναι Ασιατική καταγωγή και πέρασαν στην Αμερική, δηλαδή περπατώντα. Δηλαδή καταλαβαίνετε, περπατούσαν δηλαδή για το μεγαλύτερο μέρος τη ζωή του γενναίες επί για να μπορέσουν να διασχίσουν να σούν, τα πόδια στα εωλιστικά χρόνια, ε, να, να περάσουν από την Ασία στην Αμερική. Από μόνο του φαίνεται ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Φυσικά το σκληρό φάκτη υπάρχει, η Ινδιάνοι είναι εκεί. Ε, υπάρχει, θα πρέπει λοιπόν να αναζητηθεί κάποια άλλη θεωρία πιο ρεαλιστική κατά την αποψή μου, πιο ιστορική. Αυτό ήταν μια παρένθεση. Λοιπόν, σε αυτό τον τιτάνιο πλανήτη, τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος να τον επηρεάσει Δέκα εκατομμύρια, ένα δις άνθρωποι ας πούμε, ένα δις μικρόβια, ένα δις μυρμύγια Τι μπορεί να κάνουν πέντε δις μυρμύγια επάνω ε, σε μια τιτάνια περιοχή ώστε να την αλλάξουν Να επηρεάσουν τον καιρό, να επηρεάσουν ας πούμε την ε, ηλιακή δραστηριότητα και όλα αυτά δεν ισχύει αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να επηρεάσουμε σε τόσο μεγάλο βαθμό όσο υποστηρίζουν οποιαδήποτε είδους ανθρώπινη δραστηριότητα ακόμα και από τις πιο high τεχνολογικές τα μεγέστη για τα οποία μιλάμε και κυρίως δεν μπορούμε επίσης και λόγω της ενεργής ύπαρξης, είναι κομβικό αυτό της ενεργής ύπαρξη των ωκεανών στο πλανήτη οι οποίοι οι ωκεανοί έχουν τέτοια μεγάλη τέτοια ανυπολόγιστα μεγάλη επεμβατικότητα με τη δραστηριότητά τους, με την ύπαρξή τους στον πλανήτη που μπροστά του, οποιαδήποτε δραστηριότητα δική μας είναι εντελώς αμιληταία. Ε, Και άλλα μπορώ να πω πάνω σε αυτό, αλλά αυτό είναι ίσως μια αρχή ε, προβληματισμού, ας πούμε, πάνω στα πράγματα τα οποία υποστηρίζει η σκοτεινή αρνητική παράταξη για να μπορέσει να περάσει τα ουτοπικά της σχέδια στη μετάλλαξη του κόσμου ή έστω στη μετάλλαξη του ανθρώπου με όλες αυτές τις δικαιολογίε από πίσω υπάρχει μια μεγάλη αλαζονία ότι ο άνθρωπος είναι κάτι ε, που μπορεί αυτή δηλαδή είναι κάτι που μπορούν να επηρεάσουν αςούμε, τον, τον κόσμο σε πλανητικό επίπεδο ας πούμε. ακόμα και αν μελετήσετε όλη την επιστήμη που χρειάζεται και όλα τα στοιχεία που χρειάζονται για το πώς μπορεί να επηρεάσουν μερικέ πυρηνικέ εκρίκεις στον πλανήτη θα δείτε ότι δεν είναι ικανές να επηρεάσουν τον πλανήτη σημαντικά Ακόμα και αν γίνει ένα πυρηνικό πόλεμο, δεδομένου βέβαια ότι δεν θα πέσουν χιλιάδε ε, ε, πυρηνικοί πύραυλοι, αλλά ένα συγκεκριμένο αριθμό. Λοιπόν, ε, όλα αυτά είναι ανοιχτά ζητήματα τα οποία θέλουν προβληματισμό και συζήτηση. Δεν φιλοδοξώ να τα θίγω τα απλώ. Δεν φιλοδοξώ να τα λύσω ή να τα παρουσιάσω λεπτομερώς. Δεν έχουμε το χορόχρονο για να το κάνουμε αυτό. Αυτό το οποίο ε, θέλω να ε, θίξω λοιπόν εδώ είναι. Το τι συμβαίνει με το σύστημα αυτό εδώ το πλανητικό το οποίο και πώς θα μπορούσε να επηρεαστεί και τι υποστηρίζουν αυτοί, με ποιο τρόπο επηρεάζεται ώστε να φέρνει αυτή την υποτιθέμενη κλιματική αλλαγή. Ε, Αμέσω τώρα θα καταδειχθώ σε όλα αυτά τα δεδομένα, θα τα ξεκαθαρίσω δηλαδή όσο μπορώ και όσο μπορούμε εδώ από το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό για να φτιάξουμε έναν μικρό αντίλογο σε αυτή την προπαγάνδα που συμβαίνει. Παρακολουθήστε την. Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης και εύχομαι να μας ακούει κάποιος εκεί έξω. Το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη. Εκπέμπουμε από το ίντερνετ ρέντιο Αλμπίντο 14 τις συχνότητέ μα που αναμεταδίδονται από τον Αλμπίντο 14, καθώς ταξιδεύουν από το υπερπέραν από το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό για λογαριασμό του ρέντιο Νόγουερ και του ΑΟΡΑ του Κολεγίου. Σήμερα λίγο το ζήτημα τη ε, κλιματική αλλαγή και τη προπαγάνδα σε σχέση με όλα αυτά. Το πρώτο σημαντικό ζήτημα το οποίο πρέπει να καταλάβει κανείς σε σχέση με, τις, ε, με τη σχέση ηλίου και πλανήτης και του πλανήτη μας ε, και το πρώτο και σημαντικό ζήτημα για την θέρμανση του πλανήτη είναι η λεγόμενη μαγνητόσφαιρα. Δεν έχει να κάνει με όλα αυτά τα πράγματα τα οποία θύγουν ε, οι προπαγάνδες αυτές. Ε, όλα ξεκινάνε από τη μαγνητόσφαιρα. Ε, με δυο λόγια θεωρητικά βεβαίως όλα αυτά αλλά παρόλα αυτά αυτό είναι το επίσημο αφήγημα το επιστημονικό ε, Α το πω έτσι ο εξωτερικός πυρήνας του εσωτερικού του πλανήτη μας αποτελείται από σίδηρο και έτσι έχει επικρατήσει η θεωρία είναι περίπου του 1940 η θεωρία αυτή από τον ε, Walter L. Seiser ε, ο οποίος πρότεινε το μοντέλο Τη θεωρία του δυναμό δηλαδή ότι ο πλανήτη είναι ένα δυναμό το σίδερο αυτό ε, καθώ περιστρέφεται η γη γυρνάει και είναι όπω το δυναμό στο ποδήλατό σα που δημιουργεί ας πούμε, ένα, ε, ένα μαγνητικό πεδίο. Ε, ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που έχει μία μαγνητόσφαιρα που απλώνεται γύρω από τον πλανήτη, στο διάστημα, πολύ πιο πάνω δηλαδή από την ατμόσφαιρα, τη στατόσφαιρα κλπ. Μάλιστα κομμάτια αυτή της μαγνητόσφαιρα είναι και οι λεγόμενες, κάτω-κάτω μάλιστα, είναι οι λεγόμενες ζώνες βανάλεν Είναι κομμάτι της μαγνητόσφαιρας. Ε, το μαγνητικό πεδίο της Γης έχει ανακαλυφθεί από το 1600 περίπου. Ε, είναι μια μαγνητισμένη σφαίρα δηλαδή ο πλανήτης μας, δείτε το έτσι. Ε, περίπου στη δεκαετία του 1940 δεν κάνω λάθος ε, διάφοροι πύραυλοι ε, διάφοροι αποστολές πούμε, στάλθηκαν ε, ε, στο διάστημα για να, ε, ε, και για να δοκιμαστούν αςούμε τέλο πάντων οι δυνατότητες των πυράβλων από τη μία αλλά και να μελετήσουν τις κοσμικές ακτίνες το 1958 ο πύραυλος Explorer 1, στείλαμε καμιά δεκαπενταριά τέτοιου Explorer, από το 58 μέχρι το 62 περίπου. Ε, ο πύραβος Explorer 1 σε μια σειρά μελετών μελέτησε την ένταση αυτών των κοσμικών ακτινοβολιών πάνω από την ατμόσφαιρα της Γης και μέτρησε τις αυξομοιώσεις αυτής της δραστηριότητας. Έτσι ανακαλύφθηκαν και, και οι ζώνες ακτινοβολίας Βανάλεν. που εντοπίζονται στο εσωτερική, στην εσωτερική περιοχή της μαγνητόσφαιρας της Γης. Το Explorer 3 αργότερα α, απέδειξε πέραν πάση αυγολίας ας πούμε την α, ύπαρξη της μαγνητόσφαιρας και των ζωνών Βανάλεν. Και περίπου την ίδια εποχή, γύρω στο 1958, ο θερμικό Ιουτζίν Πάρκερ είναι αυτός που πρότεινε την ιδέα του ηλιακού ανέμου. Ε, και το 1959 προτάθηκε και ο, ο όρος μαγνητόσφαιρα ε, για να εξηγήσει πως ο ηλιακός άνεμος ε, αλληλεπιδρά με το μαγνητικό πεδίο της Γης. Και τέλος ας πούμε γύρω στο αρχέ του, του 1960-1961-1962 το Explorer 13 3 αν δεν κάνω λάθος έκανε τις πρώτες παρατηρήσεις μίας ε, απότομης μείωσης στο μαγνητικό πεδίο, στη δύναμη του μαγνητικού πεδίου ε, στους μεσημβρινούς της Γης. Ε, αυτό αργότερα ονομάστηκε μαγνητόπαυση, μαγνέτοποζ. Ε, οι μελέτες αυτές ολοκληρώθηκαν στη δεκαετία του 80 όπου έχουμε ας πούμε, εγώ, μια ικανή εικόνα παρατήρησης ας πούμε, του μαγνητικού πεδίου της γης αυτού και της μαγνητόσφαιρας ε, και της συμπεριφορά της που χαρακτηρίζεται από αύξο μειώση στην έντασή της ε, τώρα κάποιος που θέλει να τα μελετήσει αυτά τα πράγματα θα πρέπει να, επειδή εγώ δεν είμαι ειδικός αλλά εντοπίζω τα σημεία ε, εκείνα τα οποία είναι η, τα πεδία μελέτης ας πούμε του ζητήματος αυτού είναι το plasma physics, η φυσική πλάσματος το space physics, η διαστημική φυσική και η λεγόμενη αερονομία, το αερόνομι αυτά τα πεδία πρέπει να μελετήσει κανείς για να μάθει περισσότερα για την μαγνητόσφαιρα και για όλα τα ζητήματα αυτά η, α, τώρα η Όλη η ιστορία αυτή με τη μαγνητόσφαιρα Είναι ότι ο ηλιακός άνεμος Δηλαδή η ηλιακή ακτινοβολία ε, Κάνει υπεραγώγιμη ηλεκτρικά Διάφορα πεδία, διάφορες γραμμές Τη μαγνητόσφαιρας αυτής δηλαδή υπάρχει ένα αυτό που λένε electrical conducting πλάσμα, ένα ηλεκτραγόγιμο πλάσμα το οποίο ε, ε, εκπέμπεται από τον ήλιο ε, αυτό είναι που ονομάζουν ηλιακό άνεμο και παγιδεύεται αυτό στην μαγνητόσφαιρα και την, ηλεκ, την κάνει ηλεκτρομαγνητική ας πούμε ε, και έτσι λοιπόν αυτή η ηλιακή ακτινοβολία και η κοσμική ακτινοβολία γενικώ ε, μπλοκάρονται τα, τα οι επιδράσεις της, της ηλιακής και της, και της κοσμικής ακτινοβολίας από την μαγνητόσφαιρα. Η μαγνητόσφαιρα, δηλαδή είναι αυτή που προστατεύει τον πλανήτη μας και όλους τους ζωντανούς οργανισμούς επάνω στον πλανήτη από οποιαδήποτε επιβλαβή κατάσταση είναι η μαγνητόσφαιρα που μας προστατεύει όταν λέμε λοιπόν στην πραγματικότητα ότι ο ήλιος θερμένει τη γη και όλα αυτά εδώ ε, ε, είναι καρτούν η φάση το ήλιος, ακτίνε ήλιου και γη που την φέγγει και την ε, θερμένει στην πραγματικότητα είναι ο ηλιακό άνεμος και η ηλιακή ακτινοβολία σε συνδυασμό με κοσμικές ακτινοβολίες που έρχονται και αλληλεπιδρούν με την μαγνητόσφαιρα της Γης... και όλα οι άλλε επιδράσεις προς τη Γη ξεκινούν από τη μαγνητόσφαιρα. Ε, η ενδεκαετής, ε, ο ενδεκαετής κύκλος του ηλίου... Ε, επηρεάζει ανάλογα με αυξομοιώσεις τη μαγνητόσφαιρα της Γης... και έχουμε όλα τα φαινόμενα τα οποία έχουμε. Δεν έχουν καμία σχέση απολύτως με οτιδήποτε έχει να κάνει... με περιβαλλοντολογικέ επιδράσεις επάνω στη Γη σε σχέση με τη θερμοκρασία του πλανήτη και με, την, ε, ε, με τις αυξομοιώσεις αυτές ε, η, α, το δεύτερο πράγμα το οποίο πρέπει να θίξουμε το οποίο έρχεται να σχετιστεί τελικά με όλα αυτά και με μια μυθολογία βέβαια που υπάρχει για αυτά είναι το ε, φαινόμενο του θερμοκηπίου τι είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου ο περισσότερος κόσμος νομίζει ότι το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι κάτι αρνητικό. Είναι, α πούμε, για παράδειγμα, ένα κακό φαινόμενο που έχει δημιουργηθεί από την κακή δραστηριότητα των ανθρώπων που αυξάνει τη θερμοκρασία του πλανήτη. Δεν ισχύει αυτή η μυθολογία, δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Είναι ψέματα. Είναι λάθο, μάλλον. Είναι μια παρεξήγηση. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι φυσικό. Είναι στην πραγματικότητα αυτό το οποίο κρατάει την, θερ... την, θερ... την θερμότητα στον πλανήτη μα και κάνει βιώσιμο τον πλανήτη μα. Αν δεν υπήρχε το φαινόμενο του θερμοκηπείου, δεν θα ήμασταν εδώ εμείς τώρα. Ε, γιατί ονομάζεται φαινόμενο του θερμοκηπείου, Γιατί ακριβώς το φαινόμενο μοιάζει με αυτό που εφαρμόζουμε εμείς τεχνητά σε ένα θερμοκήπιο. Ένα θερμοκήπιο είναι μια φυτία, ας πούμε καλυμμένη από γυαλί ή από άλλα παρόμοια υλικά. Το γυαλί αυτό, μέσα από το γυαλί αυτό, αντανακλώνουν η απο αλλα παρομοια υλικα το γυαλι αυτο μεσα απο το γυαλι αυτο η ακτινοβολια του ηλίου, οι ακτίνες του ηλίου και η θερμότητα που προκαλεί. Και την ημέρα ας πούμε είναι το ίδιο σαν να μην υπάρχει το γυαλί αυτό. Αλλά, την, αλλά το, όταν μετά βραδιάζει το εξωτερικό περιβάλλον ας πούμε ψύχεται αλλά το γυαλί έχει συγκεντρώσει και κρατάει αντίστοιχα πείσεις μέσα στο θερμοκήπιο την θερμότητα που έχει εκπαιδευτεί την ημέρα. Με αποτέλεσμα το βράδυ να διατηρεί την ίδια πάνω κάτω θερμοκρασία με μικρές διαφορές και όχι μεγάλες. Και έτσι λοιπόν το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι αυτό το οποίο βοηθάει στην ουσία και προκαλεί ε, τη θερμότητα τη νυχτερινή στον πλανήτη γη. Αλλιώς, αν δεν υπήρχε το φυσικό φαινόμενο του θερμοκηπίου ε, κάθε φορά που η γη θα γύριζε την πλευρά της ε, που φωτίζεται από τον ήλιο και θερμαίνεται από τον ήλιο από την άλλη μεριά, δηλαδή κάθε νύχτα οπλα, εκείνο το ημισφαίριο θα πάγωνε. Αντίθετα, επειδή υπάρχει το φαινόμενο του θερμοκηπείου, δεν παγώνει τη νύχτα η, πλευρά εκείνη, η σκοτεινή πλευρά τη γης που έχει γυρίσει από την άλλη, αλλά έχει κρατήσει την θερμοκρασία, την αποδίδει δηλαδή και την κρατάει ε, τη θερμοκρασία που έχει λάβει κατά τη διάρκεια τη ημέρα. Ε, αυτό είναι το φαινόμενο του θερμοκηπείου. Ε, δεν είναι κάτι αρνητικό δηλαδή, είναι κάτι φυσικό και είναι αυτό το οποίο κάνει αυτό που λέμε habitable zone, δηλαδή κατοικίζει η ζώνη, το πλανήτη μα. Αλλιώ ε, τα πράγματα θα ήταν πολύ, πολύ διαφορετικά. Δεν δηλαδή μπορούσαμε να ζήσουμε στον πλανήτη αυτόν. Είναι βέβαια ένα συνδυασμό που το προκαλεί αυτό, από ό,τι ήδη έχετε καταλάβει, ήδη βλέπετε ένα συνδυασμό μεταξύ ηλίου, ενδεκαετού κύκλου του ηλίου, με τη μαγνητόσφαιρα, με το δυναμό τη θεωρία αυτή έστω τη γη, με τι μαγνητικέ και ηλεκτρομαγνητικέ ακτινοβολίε, με το πλάσμα, με το φαινόμενο του θερμοκηπίου και με άλλα πράγματα. Είναι ένα υπερπολύπλοκο σύστημα το οποίο έχει να κάνει με μια τιτάνια μηχανική στην οποία, η οποία δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τον άνθρωπο ούτε θα μπορούσε να έχει διότι μπροστά σε αυτή τη τιτάνια μηχανική ο άνθρωπος είναι ένα μικρόβιο και οι δραστηριότητες του ε, είναι φυσικά τώρα, ποια είναι η ιστορία τώρα με το φαινόμενο του θερμοκηπείου που προβληματίζει υποτίθεται η αλυσινή είναι το εξή. το ρόλο του γυαλιού ή του υλικού αυτού στο θερμοκήπιο, σε επίπεδο πλανητικό, το παίζουν διάφορα αέρια, τα οποία προκαλούν αυτό το φαινόμενο. Αυτά τα αέρια, άμα το ψάξετε, είναι κανιά πενινταριά, τα οποία είναι φυσικά αέρια, προκαλούνται από φυσικές διαδικασίες του πλανήτη και της γη και φτιάχνουν, ας πούμε, μια ομπρέλα, στο πούμε έτσι, που το... Και προκαλεί το φαινόμενο του θερμοκήπιου, το οποίο είναι ωφέλιμο για τη ζωή στη Γη. Ε, από αυτά τα 50 αέρια υπάρχουν δέκα τα οποία είναι πολύ βασικά. Ανάμεσα τους το κυρίαρχο σε αυτά τα δέκα, τα πολύ βασικά, είναι η υδρατμή. Το, το H2O, α πούμε, το, το οξυγόνο. Ας πούμε, η υδρα, η υδρατμή του, του οξυγόνου. Από, τη, από το νερό ε, που εξατμίζεται. Ένα άλλο πολύ βασικό αέριο είναι το διοξείδιο του άνθρακα. Από φυσικέ διαδικασίε. Ε, δηλαδή χρειάζεται. Σε μεγάλο βαθμό μάλιστα Το διοξείδιο του άνθρακα Γιατί είναι ένα από τα βασικά αέρια Του φαινομένου του θερμοκηπίου Επίσης το μεθάνιο Από φυσικούς λόγους Το νιτρικό οξείδιο Το λεγόμενο νήτρους οξάιντ Και λοιπά Αυτά είναι μερικά από τα δέκα βασικά αέρια Τα οποία παίζουν το ρόλο του, ε, Της ομπρέλας αυτής του, θερμο, του φαινομένου του θερμοκηπίου Χωρίς αυτά δεν θα ήταν κατοικίσιμος Ο πλανήτης μας. Ε, θα είχε παγώσει. Μια μείωση σε αυτά τα αέρια σημαίνει κρύο. Όλο και πιο πολύ κρύο, μέχρι του επίπεδου να παγώσουν τα βάντα. Μια αύξηση σε αυτά τα αέρια σημαίνει περισσότερη θερμότητα εποχιακά ή κατά τη διάρκεια ορισμένων ορών της ημέρας και της νύχτας. Λοιπόν, ε, τώρα... Σε αυτά τα 10 βασικά αέρια τα οποία αποτελούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου προστήθονται δύο, προσέξτε, στα 50 τόσα δηλαδή και ανάμεσά τους τα 10 βασικά είναι δύο τα αέρια τα οποία υποτίθεται θεωρητικά ότι προστίθονται σε μεγάλο βαθμό υποτίθεται από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Είναι τα λεγόμενα CF και CHF, δηλαδή τα τα και τα hydrofluorocarbons τα οποία υποτίθεται ότι προέρχονται από τα λεγόμενα industrial processes από τις βιομηχανικέ επεξεργασίες δηλαδή από οτιδήποτε εργοστασιακό. Σαν να λέμε δηλαδή δείτε το ιστορικά μια και μιλούσαμε για εποπτεία στην στατιστική παρατήρηση στο χρόνο αυτά τα αέρια δεν υπήρχαν πριν τη βιομηχανική επανάσταση. Πότε ήταν αυτά τα αέρια στο ζενίστος μα κατά τη διάρκεια της βιομηχανικής επανάστασης όταν είχαν γεμίσει ε, όλες οι ε, πολιτισμένες περιοχές του πλανήτη με αμέτρητα εργοστάσια άνθρακα. Τότε γιατί δεν προβληματίστηκε το φαινόμενο του θερμοκηπίου και προβληματίζεται τώρα. Είναι πράγματα που πρέπει να προβληματίσουν κάποιον. Αυτά τα δύο λοιπόν αέρια είναι η ανθρώπινη συνεισφορά στα 50 τόσα αέρια του φαινομένου του θερμοκηπίου. Υποτίθεται, σύμφωνα με τη θεωρία του πράματος του μοντέλου το οποίο παρουσιάζουν, ότι αυτά τα δύο αέρια που προέρχονται από ανθρώπινες τεχνητές πηγές είναι αυτά που αυξάνουν και καλά το φαινόμενο του θερμοκηπίου σε βαθμό να αυξάνεται εκθετικά και μάλιστα συνεχώς όλο και περισσότερο και όλο και περισσότερο η θερμοκρασία του πλανήτη. Ε, και να προκαλείται το πρόβλημα με το φαινόμενο του θερμοκηπίου και όχι το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Ε, παρατηρήσατε όταν είπα ότι ένα από τα δέκα βασικά αέρια του φαινόμενου του θερμοκηπίου ποια είναι, ότι ανέφερα το μεθάνιο. Λοιπόν, το μεθάνιο προέρχεται από φυσικέ διαδικασίε αυτό το μεθάνιο, το οποίο είναι απαραίτητο μάλιστα και οι φυσικές αυτές διαδικασίες από τις οποίες προκύπτει το μεθάνιο στον πλανήτη μας είναι η αποσύνθεση δηλαδή η διάλυση η αποσύνθεση των οργανικών υλικών, σαν να λέμε σωρώ ένα παράδειγμα φανταστείτε μια τεράστια ζούγκλα αυτή η ζούγκλα έχει συγκέντρωση οργανικού υλικού στο έδαφος της είτε από ζώα νεκρά, είτε από έντομα, είτε από αμέτρητα φύλλα, κλαδιά, όλα αυτά εδώ όλα αυτά εδώ καθώς παρακμάζουν καθ ε, έχουν σαν αποτέλεσμα μεταξύ άλλων, μεθάνιο. Αυτό το μεθάνιο πηγαίνει ψηλά στα, και προστίθεται στα αέρια του φαινομένου του θερμοκηπίου. Αν λείψει αυτό το μεθάνιο, έχουμε πρόβλημα στον πλανήτη. Τώρα, η... αυτό που υποστηρίζουν είναι μεταξύ άλλων ότι το, ότι το μεθάνιο παραγόμενο από την ανθρώπινη δραστηριότητα προβληματίζει τα ποσοστά μεθανίου στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Αυξάνοντά τα στο έπακρο. Κάτι το οποίο φυσικά δεν ισχύει. Μπορείτε να ε, αναλογιστείτε οποιοδήποτε τρόπο με τον οποίο μπορεί να παραχθεί τεχνητά το μεθάνιο από τον άνθρωπο τόσο πολύ ώστε να υπερκεράσει την τιτάνια δραστηριότητα εκπομπή μεθανίου από την σύψη και την αποσύνθεση των οργανικών υλικών του πλανήτη. Είναι δηλαδή τελείω ακραίο, είναι τελείω αστείο. Είναι, ένα παιδάκι θα ξεγελαστεί από αυτό το πράγμα μόνο. Ότι μπορεί να επηρεάσει σε μεγαλύτερο βαθμό. Να προσθέσει σημαντικό, μεγάλο αυτό πρώτον και δεύτερον, πώ γίνεται αυτή η μέτρηση, Πώ μπορεί να μετρήσει τα επίπεδα πεθάνειου του πλανήτη, Δεν μιλάμε για να είναι ενιδρύο εδώ πέρα. Είναι θεωρίε τι οποίε βγάζουν μοντέλα στο κομπιούτερ τα οποία δεν έχουν ικανό data, δεν έχουν ικανή μέτρηση. είναι ανέφικτη. Είναι θεωρητικά μοντέλα. Τα οποία, αν τα μετρά, θα μα θε όχι. Εδώ είπαμε, δεν μπορούν να προβλέψουν με, με μοντέλα με μετρολεκά. Τι καιρό θα κάνει την άλλη εβδομάδα με ακρίβεια. Λοιπόν Προσέξτε τώρα Λένε λοιπόν ότι ο, ο μεγαλύτερος παράγοντας Παραγωγής μεθανίου από τον άνθρωπο Είναι τι Η γεωργία Το agriculture Οι γεωργικές και Κατεπέκταση και οι κτηνοτροφικές δραστηριότητες Ότι αυτές οι δραστηριότητες Παράγουν Είναι η μεγαλύτερη παραγωγή μεθανίου από τον άνθρωπο Που προστίθονται στο φαινόμενο του θερμοκηπίου Δηλαδή Σαν να λέμε αν ίσχυε αυτό το πράγμα, οι αγροτικέ κοινωνίε των τελευταίων 10.000 ετών θα είχαν επιβαρύνει το πλανήτη, θα είχαν επιβαρύνει. που ήταν όλοι οι άνθρωποι ασχολούνται με, με, με τι αγροτικέ καλλιέργειε και τι κτηνοτροφικέ. Θα είχαν επιβαρύνει τόσο πολύ το φαινόμενο του θερμοκηπείου, που δεν θα ήμασταν εδώ τώρα, γιατί θα είχε αυξηθεί τόσο πολύ από το επιπλέον μεθάνιο οι αρνητικέ επιδράσει των ακραίων καταστάσεων του φαινομένου του θερμοκηπίου ο πλανήτης θα έχει υπερθερμαθεί τόσο πολύ και δεν θα υπήρχαμε εμείς εδώ τώρα, θα είχαμε καεί. Δεν ισχύει όμως yeah. αυτό το πράγμα. Παρουσιάζουν όμως τη, τη, τη, φά τη φάση ότι τώρα ισχύει. Και ότι η γεωργία πρέπει να μειωθεί. Ενώ ταυτόχρονα υποτίθεται ότι έχουμε και ε, ε, φόβο για επιστηριστική κρίση. Κοιτάξτε τα παράδοξα του πράγματος. Λοιπόν, ένας άλλος τρόπος που παράγεται φυσικά το μεθάνιο βέβαια είναι από ε, αποθηκεύσει υπόγειες φυσικές τύπου φυσικών αερίων ας πούμε που κάποια στιγμή βρίσκουν έκκληση προς την επιφάνεια ας πούμε και βγαίνει μεθάνιο Λοιπόν, αυτός είναι ο λόγος που αυτή την περίοδο έχουν κάνει σας φέρω ένα παράδειγμα τώρα πώς παίζουν με αυτά τα πράγματα Έχω, έρχονται και λένε ότι αυξάνεται η παραγωγή μεθανίου επειδή αερίζονται οι αγελάδε. Α, ακούστε να δείτε. Η θα μπορούσαν να μας πούνε οι άνθρωποι. Γιατί ο, ένα αποτέλεσμα του αερισμού ας πούμε, των ανθρώπων ή των αγελάδων ή των άλλων ζώων, α πούμε, είναι το μεθάνιο. Α, αστεία πράγματα, κάτι μικρόβια αερίζονται και προβληματίζεται το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Και το οποίο δεν προβλημάτισε τόσε χιλιάδε χρόνια την τη, τη, τη ανθρωπότητα, την επηρεάζει τώρα η, η υγειοργική δραστηριότητα. Και το βλέπουμε πρακτικά. Έρχονται, για παράδειγμα, στην Ολλανδία αυτή την εποχή. Και πηγαίνουν στου αγρότε με καινούριου νόμου και του λένε να μειώσουν κατά 90% τι γεωργικέ του παραγωγέ. Με αποτέλεσμα βέβαια να ξεσηκωθεί ο αγροτικό πληθυσμό τη Ολλανδίας. Και, και, αλλά και κτηνοτροφικά. Και να μειώσουν α πούμε την κτηνοτροφία του. Τα ζώα. Γιατί, γιατί αερίζονται οι αγελάδε, Αν είναι δυνατόν. Και παράγουν μεθάνιο. Και αποτέλεσμα επίση τη γεωργική δραστηριότητα είναι το μεθάνιο. Το οποίο προβληματίζεται την κλιματική αλλαγή. Και έχουν ξεσηκωθεί ο κόσμος, διαμαρτύρεται, οι αντίστοιχοι Έλληνε φυσικά δεν θα κάνουν τίποτα και στην Ολλανδία γίνεται ένα μεγάλος χαμός αυτή την εποχή για αυτόν τον λόγο. Και μάλιστα έχει γεμίσει όλη η βορειοδυτική Ολλανδία με ανάποδες Ολλανδικές σημαίες, ως το μικρότερο... Ε, Τρόπο αντίδραση, α πούμε, εκδήλωση αντίδραση απέναντι σε αυτά τα παράλογα μέτρα. Έχουν αναποδογυρίσει τι Ολλανδικέ σημαίε και είναι παντού Ολλανδικέ σημαίε αναρτημένε, παντού στους δρόμου, στι λάμπε των δρόμων, στα σπίτια. Έχουν βγάλει τι σημαίε τη Ολλανδία και τι έχουν γυρίσει ανάποδα. Για να ε, εκπέμπεται και έξω η εικόνα του πόσο πολύ διαμαρτύρεται όλο ο κόσμο απέναντι σε αυτή την παράνοια. Και έχει προκαλέσει φυσικά όλε αυτέ τι κινητοποιήσει στην Ολλανδία, δειγματοληπτικά αναφέρω την Ολανδία. Ε, ε, Όλε τι κινητοποιήσει των αγροτών με τα τρακτέρ με αμέτρητα χιλιάδε τρακτέρ που κατεβαίνουν με κομβόια στι μεγάλε πόλει και κόβουν του δρόμου κλπ. για να πολεμήσουν αυτή την παράνοια. Φτάσαμε στο σημείο δηλαδή οι άνθρωποι να πολεμούν εναντίον μέτρων τα οποία είναι σουρεαλιστικά και προέρχονται από ουτοπικέ σκοτεινέ θεωρήσει τη σκοτεινή αρνητική παράταξη στο μυστικό πόλεμο που βρίσκει αυτή τη στιγμή πρόφαση για όλα αυτά τα πράγματα, για να επιβάλει τη μετάλλαξη του κόσμου που επιθυμεί, να προσπαθήσει να το κάνει, ε, και έχει φτάσει στο σημείο σε τέτοια ένταση, που πλέον πράγματα που ήταν παρασκηνιακά, έχουν βγει πλέον σαν ανοιχτές πεπιθήσεις, ε, στην κορυφή του Παγόβουνου. Προεχόμενα πάντα από το μυστικό πόλεμο. Όπως το φύγω στο βιβλίο μου, μεταξύ άλλων ε, ζητημάτων που φύγω, ο Υπάρχει ε, διαθέσιμο στο. Στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange. Βάλτε περιοδικό Strange στο Google, βρείτε την ιστοσελίδα του περιοδικού Strange, έχει ένα ASOP. E εκεί στο ASOP e είναι τα βιβλία και εκεί μπορείτε να εντοπίσετε το μυστικό πόλεμο και να σα ταλεί κρυφά στο σπίτι από το αόρατο κολέγιο. Αν θέλετε να ενημερωθείτε περισσότερο για τι πεπιθήσει αυτέ και τι συμβαίνει με το μυστικό πόλεμο σε σχέση με όλα αυτά, αλλά και με τον υπερπληθυσμό, αντίστοιχα μεταξύ πολλών άλλων. Λοιπόν, να λοιπόν τι συμβαίνει στην Ολλανδία αυτή τη στιγμή, πρακτικά. Από αυτό το παράξενο πράγμα, ότι εκπέμπει η αγροτική δραστηριότητα μεθάνιο, το οποίο προβληματίζει σε ακραία φάση τα φαινο, τα, τα, το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Είναι παράλογο, μέχρι και ένα παιδάκι μπορεί να το καταλάβει την ισχύα αυτό πράγμα. Λοιπόν, ένα άλλο ε, ζήτημα, το οποίο ε, καλούμαστε εδώ να θίξουμε τώρα για να γίνουν κατανοητά αφού σας εξήγησα τι παίζει με τη μαγνητόσφαιρα με το ενδεκαετή κύκλο του ηλίου και με το φαινόμενο του θερμοκηπίου που είναι φυσικό φαινόμενο φυσικό, 100% δεν έχει καμία σχέση ο άνθρωπος με το φαινόμενο του θερμοκηπίου και, το, και η θεωρία ότι μπορεί κάπως να επηρεάσει η ανθρώπινη δραστηριότητα πάση φύση στο φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι γελία, είναι αστεία. Ακόμα και με τι εκπομπέ άνθρακα. Σα θυμίζω ότι η βιομηχανική επανάσταση έγινε με την εκμετάλλευση του ατμού και του άνθρακα. Όλα τα τεχνολογικά πράγματα τη γη επί δεκάδες χρόνια σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο και όχι μόνο ήταν από τον άνθρακα. Ένα τρένο για να κάνει μια μεγάλη απόσταση. Μιλάμε τώρα για χιλιάδε τέτοια τρένα. Ε, έβγαζε τόσο πολύ άνθρακα που ισοδυναμεί με δεν ξέρω πόσε χιλιάδε αυτοκίνητα ε, τα εργοστάσια, τα ανθρακοριχεία, το ένα το άλλο. Ε, ολόκληρη η πολιτισμένη τεχνολογική δραστηριότητα του δυτικού κόσμου και όχι μόνο, το ξαναλέω, γιατί το ίδιο συνέβαινε και στην Κίνα και αλλού, ε, εξαρτώνταν από τον άνθρακα επί έναν αιώνα τουλάχιστον. Γιατί δεν προβληματίστηκε το φαινόμενο του θερμοκηπίου από αυτήν την τεράστια έκκληση άνθρακα, τεράστια στην κλίμακα του ανθρώπου, έτσι, όχι στην κλίμακα του πλανήτη. Γιατί και στην κλίμακα του πλανήτη, όπω και σε αυτόν τον αιώνα. Δεν έπαιξε κανένα ρόλο. Δεν αυξήθηκε το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Επομένως γιατί να αυξηθεί τώρα, που δεν είναι ο άνθρακας η βάση του, του πράγματος. Αντίστοιχα το πετρέλαιο, ε, που είναι πετά η, η, η, η, η, η, η, του σκανδάλου υποτίθεται σε όλα αυτά, είναι επίσης πολύ πρόσφατο. Δηλαδή στα τέλη του ε, 19ου αιώνα, έγινε η ανακάλυψη του πετρελαίου οι πρώτες ε, γεωτρήσεις πετρελαίου έγιναν στην Πενσιλβάνεια των ΗΠΑ αν δεν κάνω λάθος γύρω στο 1860 κάτι ε, και μάλιστα η πρώτη παραγωγή που κάνανε οι γεωτρήσεις αυτές ήταν ασχολούντα με την κυροζίνη δηλαδή πρώτα εμφανίστηκε η χρήση της κυροζίνης και μετά του πετρελαίου και τη παραφήνη. Ε, πολύ αργότερα δηλαδή στις αρχές του αιώνα με τα αυτοκίνητα 1900 άρχισε η μεγάλη ε, εκμετάλλευση του πετρελαίου λοιπόν και όλα τα αυτοκίνητα κινούντουσαν με πετρέλαιο και σιγά σιγά μετά έγινε το παράγωγο της βενζίνης που λέμε σήμερα ε, Προσθέστε αυτό και όλη τη βιομηχανική δραστηριότητα βασισμένη στον άνθρακα που συνεχίζονταν μέχρι να μεταλλαχθεί σε δραστηριότητα πετρελαίου κλπ. Ε, δεν παρατηρήσαμε ποτέ και ούτε έχουν στην πραγματικότητα και παρατηρήσεις τέτοιες ε, κάποια αλλαγή στο φαινόμενο θερμοκοιπείου από όλη αυτή την τιτάνια δραστηριότητα η οποία από τις εποχές που μιλάμε τώρα μέχρι σήμερα έχει μειωθεί, δεν έχει αυξηθεί Τέλο πάντων, αυτά είναι ανοιχτά ζητήματα για συζήτηση και προβληματισμό. Και όταν τα αναφέρω έτσι λίγο φευγαλέα, ούτε είμαι ειδικό. Είναι πράγματα παιδικά αυτά, μια απλή λογική, απλή πληροφόρηση, πράγματα που μπορείτε να βρείτε να πάσα στιγμή με ένα μικρό ψάξιμο στο ίντερνετ. Αυτό που σα προτείνω είναι να, με ένα μικρό ψάξιμο στο ίντερνετ, έστω, για να, ε, ε, να μην σα ξεγελάνε με την προπαγάνδα, να εντρυφήσετε λιγάκι, έτσι, μια μέρα. Ασχοληθείτε λίγο, με το να βρείτε όσα περισσότερα μπορείτε για τη μαγνητόσφαιρα και για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, το φυσικό. Και από εκεί θα καταλάβετε τι παίζετε. Το πρώτο συμπέρασμα που σίγουρα θα βγάλετε, όπως το έχω βγάλει και εγώ εδώ και πολλά χρόνια, είναι ότι ε, η κυρίαρχη πρόθεση της σκοτεινής ανετικής παράταξης που προσπαθεί να αποδιγετήσει τις υποθέσεις του κόσμου, είναι η γεωμηχανική. Ο λόγος για τον οποίο θέλουν να χρησιμοποιήσουν ως πρόφαση όλα αυτά τα ανοιχτά και αμφισβητούμενα ζητήματα ω άλοθη, ω πρόφαση για τις αλλαγές που θέλουν να κάνουν είναι διότι αυτές οι αλλαγές ε, στα πλαίσια της γεωμηχανικής προκαλούν διάφορες αλλαγές στον πλανήτη. Δηλαδή, οι αλλαγές από τις οποίες υποτίθετε θέλουν να μας προστατεύσουν είναι άλοθη για να προκαλέσουν αυτοί τις αλλαγέ που θέλουν. Προσέξτε τι λέω. Για να εφαρμόσουν μια γεωμηχανική. Ακόμα και την ιστορία με τη μαγνητόσφαιρα μπορούν να την επηρεάσουν άνετα... πάλι στα πλαίσια της γεωμηχανικής με τα συστήματα χαρπ. Δηλαδή μπορούν να εκ, ε, ε, ακτινοβολούν ε, επιπλέον ακτινοβολία τεχνητά με το χαρπ στην, στην, μαγνη, στην μαγνητόσφαιρα... αλλά και στα αέρια του θερμοκηπίου αν θέλουν... και να ε, προκαλούσουν μεταλλάξεις στη δραστηριότητα αυτήν. Η γεωμηχανική μπορεί να κάνει φοβερά πράγματα και τα οποία όμως δεν μπορεί να τα κάνει νόμιμα σε επίσημο επίπεδο ας πούμε, και σε μεγάλη κλίμακα όμως αν έχει τη δικαιολογία και το άλοθη όλων αυτών των κινδύνων που προκύπτουν από την ε, κλιματική αλλαγή απελευθερώνεται ξαφνικά η γεωμηχανική δραστηριότητα η οποία και καλά καλείτε να μας προστατεύσει, να μελετήσει να επηρεάσει, να μειώσει να μα προστατεύσει και έτσι αρχίζει να λειτουργεί σε μεγάλη κλίμακα χωρίς να υπάρχει λόγος γιατί από πίσω είναι η γεωμηχανική που προσπαθεί να βρει άλοθη για να μπορέσει να ε, επεκτείνει τι δραστηριότητε τη στη γη, να μεταλλάξει τον κόσμο, τον πλανήτη. Ή έτσι πιστεύουν αυτοί. Δεν μπορούν στην πραγματικότητα να το κάνουν, γιατί ο πλανήτη είναι ένα τιτάριο μέρο το οποίο δεν μπορεί να το επηρεάσει έτσι απλά επειδή εσύ αποφάσισε και ονόμασε μια ουτοπική σου ε, τεχνολογική δραστηριότητα γεωμηχανική, επειδή απέκτησε αυτόν τον όρο ότι μπορεί όντω να κάνει γεωμηχανική. Είναι μια ορολογία αυλοσχρησιμοποιούν δεν μπορούν να κάνουν όντως μηχανική. λοιπόν το πρόβλημα το οποίο δημιουργείται με τη μόλυνση της ατμόσφαιρας που ξέρετε και τα λοιπά και τι που έχετε βιώσει μες στι πόλει, είναι τοπικό δεν είναι πλανητικό απόδειξη ότι αν έχετε επιβαρημένη μια πόλη από ε, μόλυνση ατμοσφαιρική από τα αυτοκίνητα για παράδειγμα, στην Αθήνα για παράδειγμα εάν πάρετε παρόλα αυτά το αυτοκίνητό σας και φύγετε μακριά από τον αστικό ιστό ε, στην Ήπεθρο δηλαδή εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα μόλυνσης επομένως εάν η μόλυνση από την πόλη επηρεάζει γενικότερα τον πλανήτη γη δεν θα επηρέαζε και τα, και τα άγραφα την, την Ευρυτανία δεν θα επηρέαζε ξέρω εγώ για παράδειγμα την Πελοπόννησο ε, Δεν θα επηρέαζει όλα αυτά τα ξοχικά μέρη που πηγαίνετε διακοπές και αναπνέετε καθαρό αέρα. τα Ταμπουνά, το ένα τ' άλλο. Ε, είναι αστείο λοιπόν το πράγμα. Είναι απλώς τοπικές ε, μολύνσεις που έρχονται και κάθονται. Ε, όπως ακριβώς ε, μολύνεται, ας πούμε, για παράδειγμα, στο δέρμα σας έχει μια μικρή μόλυνση κάπου, ας πούμε, και βγάζετε ένα σπυράκι, ας πούμε. Κάτι αντίστοιχο είναι για τον πλανήτη και κάτι εξωφρενικά μικρότερο και από αυτό που είπα. Το άλλο ζήτημα το οποίο έχει ενδιαφέρον να θίξουμε και να ξεκαθαρίσουμε σε όλα αυτά είναι αυτή η ιστορία με το όζον επιστρέφουμε για να θίξουμε αυτό ακούτε τον μυστικό διαστημικό σταθμό είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης και σήμερα τη νύχτα προσπαθούμε να εξηγήσουμε και να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα σε σχέση με την προπαγάνδα για την κλιματική αλλαγή όπως έχει προκύψει από τον μυστικό πόλεμο Εκπέμπουμε τις συχνότητές μας μέσω του Radio Internet Albedo 14. Όπως κάθε τρίτη λίγο μετά τις 10, ο μυστικός διαστημικός σταθμό είναι εδώ. the west sea we didn't have much idea of the kind of climate waiting we used our hands for guidance like the children of a creature like a dry tree seeking water or a daughter nice and sneezing nice and does it Does it, does it, does it take me time? Nice and sleaze, nice and sleaze, does it, does it, does it take time? Wine and women, song of plenty. He began to write a chapter in his story. Nice and sleazy, nice and sleazy does it. Nice and sleazy does it. Nice and sleazy does, nice does it. Does it every time. Οπότε το μυστικό διαστημικό σταθμό είμαι ο Παντελής Γιανουλάκης. αναμεταδίδονται οι συχνότητες που στέλνουμε από το μυστικό διαστημικό σταθμό πάνω από τα πράγματα έξω από τις καταστάσεις στο υπερπέραν πέραν γύρω από τον σκοτεινό πλέον πλανήτη γη όπως το σκοτεινιάζουν οι σκοτεινές δυνάμεις κατοχής της γης διατρυπούμε τις, με τις συχνότητέ μας αυτό το Πέπλο το σκοτεινό Για να μπορέσουμε να φτάσουμε μέχρι σε εσάς Καθώς οι συχνότητες αναμεταδίδονται Από το Αλμπίντο 14 Κάθε τρίτη λίγο μετά τις 10 Έτσι και σήμερα ε, Προσπαθούν έλεγα με την γεωμηχανική Έχουν την φιλοδοξία Να μεταλλάξουν Τον πλανήτη Που είναι μια αλαζονική Επιδίωξη είναι ανέφικτο να κάνουν κάτι τέτοιο Και δεν θα μπορέσουν και να το κάνουν κιόλας ε, Απλώς το ζήτημα συνδέεται με πάρα πολλά άλλα πράγματα Έχει πολλές προεκτάσεις και για αυτόν τον λόγο τρέχουν τέτοια προγράμματα Επειδή συνδέονται και με άλλα πράγματα που είναι δύσκολα κατανοητά να τα συζητήσουμε τώρα ε, Η αύξηση του διξιδίου του άνθρακα είναι άλλη μια μυθολογία το διοξίδιο του άνθρακα είναι απαραίτητο στον πλανήτη... για αυτόν τον λόγο υπάρχει σε μεγάλη μαζί με τους υδρατμούς... το μεγαλύτερο αέριο που υπάρχει στο φαινόμενο του θερμοκυπείου... που καθιστάει ικανή τη ζωή στη γη το διοξίδιο του άνθρακα. Ε, μάλιστα αυτό είναι και ο λόγος που η φύση όλη του πλανήτη... εκπνέει διοξίδιο του άνθρακα. Τα δέντρα, τα φυτά, τα πάντα αναπνέουν... Ε, ε, συγγνώμη, αναπνέουν διοξύδιο του ά για να γίνεται μπάλανση, ισορροπίασουμε σε όλη αυτή την ιστορία με το διοξείδιο του άνθρακα, δηλαδή να μην αυξάνεται πάρα πολύ αλλιώ, θα συνέβαινε το αντίθετο φυσικά. Ε, όλη αυτή η ιστορία τώρα με το διοξείδιο του άνθρακα υπάρχει ένα τιτάνιο φίλτρο στον πλανήτη μας, το οποίο δεν το συζητάει κανένας και αυτό είναι οι ωκεανοί της Γης. Ε, Σα θυμίζω ότι το ένα ημισφαίριο του πλανήτη μας είναι ο ειρηνικός ωκεανός. Ε, και το μεγαλύτερο κομμάτι του άλλου ημισφαιριού είναι ο Τανατικός ωκεανός και οι άλλοι ωκεανοί. Ε, όλοι αυτοί οι ωκεανοί λειτουργούν σαν φίλτρο που απορροφούν το διοξίδιο του άνθρακα και το μεθάνιο και πολλά άλλα αέρια τα οποία απορροφούνται από τους τιτάνιους ωκεανούς. Δεν μπορούμε εμείς με την τεχνολογική μας δραστηριότητα οποιοδήποτε είδου να προβληματίσουμε τη φάση έτσι ώστε να υπερκεράσουμε την φιλτραριστική αυτή δραστηριότητα των ωκεανών των τιτάνων ωκεανών του πλανήτη ώστε να προβληματιστεί το, το σύστημα. Είναι ξεκαθαρίστε το στο μυαλό σας. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Και απλά ε, υπάρχει δηλαδή μια επιτιδευμένη υπερβολή. Δεν λέω εγώ ότι δεν υφίσταται κανένα πρόβλημα περιβαλλοντολογικό. Υφίσταται τοπικά. Σε, διάφορες, σε διάφορα σημεία γεωγραφικά, σε διάφορα αστικά κέντρα κλπ. Υφίσταται το περιβαλλοντολογικό πρόβλημα, και, και υπάρχουν σημεία στον κόσμο που είναι και πολύ έντονο. Μάλιστα ένα από τα πιο έντονα σημεία είναι οι διάφορε περιοχέ τη Κίνα, όπου έχουν καταστρέψει ποτάμια. Είναι ένα χαμό, γίνεται εκεί πέρα από ε, ε, καταστροφέ περιβαλλοντολογικέ. Αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Α, αλλά δεν είναι μη αναστρέψιμε και επιπλέον είναι τοπικέ. Ε, υπάρχει λοιπόν μια υπερβολή σε σχέση με την πλανητική κατάσταση αυτό που ε, το σύνθημα από το οποίο υπάρχει το save the planet, σώστε το, το πλανήτη δεν θα έπρεπε να υφίσταται αυτό το σύστημα είναι αλα... το σύνθημα είναι αλαζονικό θα έπρεπε να σημαίνει θα έπρεπε να λέει save humans σε σώστε την ανθρωπότητα το πλανήτη δεν μπορεί να πάει τίποτα ε, ε, ε, εμείς προγραντιζόμαστε η ανθρωπότητα θα εξαφανιστεί από τις δικές μας κακές δραστηριότητες, όχι ο πλανήτη η... Ο πλανήτη ανανεώνεται. Εμείς έχουμε πρόβλημα. Ε, αντίστοιχα φανταστείτε ένα, ένα, ένα μεγάλο ηφαίστειο το οποίο αρχίζει και βγάζει ας πούμε απίστευτο υλικό. Εκριβνύεται. Θυμηθείτε πρόσφατα που είχε κραγεί το μεγάλο εκείνο ηφαίστειο στην Ισλανδία που είχε προκαλέσει μέχρι και πρόβλημα στις αερομεταφορές και στις πτήσεις ε, όλη της Ευρώπης. Ε, τι εκλήθηκε στην ατμόσφαιρα από τότε. Ε, από το ηφαίστειο εκείνο. Η δραστηριότητα εκείνη εκεί και η επιβάρηση που έγινε στην ατμόσφαιρα της γης από το ηφαίσθηο αυτό ήταν ε, ε, ε, συνδυασμένη όλη η τέτοια, ανάλογη τέτοια δραστηριότητα του πλανήτη. Ε, μάλιστα είναι τόσο μεγάλη αυτή η έκρηξη ηφαίσθηου η οποία φαινόταν και από το διάστημα σε μεγάλο αυτό. Έχουμε φωτογραφίες από το διαστημικό σταθμό. Ε, Δηλαδή θέλω να πω ότι τέτοιες καταστάσεις δεν επιβαρύνουν τη φάση ακόμα και με τις τεράστιες και ίσως και συγκεντρωτικές πολλές φορές εκρήξη θεστίων που βγάζουν φοβερό υλικό το οποίο όντως αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει την κατάσταση του ε, πολύπλοκου αυτού οικοσυστήματος με τα αέρια και λοιπά Αλλά και αυτό δεν την επηρεάζει ικανά και ε, Υπερβαίνει κατά πολύ τις αντίστοιχε ανθρώπινες δραστηριότητε. Υ... Βγάζουν επίσης... Εμ, στουραλιστικούς παρανοϊκούς νόμους. Θέλουν να καταργήσουν τα αυτοκίνητα... δηλαδή τα, τα αυτοκίνητα με, τους, με τις μηχανές εσωτερική κάψης, δηλαδή τα, τη βενζίνη με έλεγα λόγια στην ουσία. Και να μετατρέψουν, λέει, όλα τα αυτοκίνητα σε ηλεκτρικά. Και μάλιστα στην Ελλάδα βγάλανε και νόμο που αυτό υποτίθεται θα γίνει μέχρι το 2025. Αντίστοιχοι τέτοιοι νόμοι έχουν προταθεί στην Ευρώπη μέχρι το 2030. Ε, Ανέφεκτο αυτό το πράγμα. είναι δυνατόν να υπάρχουν παιδάκια που πιστεύουν ότι γίνεται αυτό το πράγμα. Τώρα θα μου πείτε γιατί το βγάζουν το νόμο αυτόν. Μα για να τα οικονομήσουν. Είναι πολύ απλό. Γιατί μέχρι να φανεί ότι αυτό το πράγμα είναι ανέφικτο ε, θα έχουν να κάνουν μια τεράστια οικονομική αρπαχτή με τα καινούργια συστήματα τα οποία θέλουν να, ε, να προωθήσουν. Ε, φέρω ένα παράδειγμα σε αυτό. Δείτε αυτή την καινούργια στην Ελλάδα μόδα, είναι παγκόσμια υπάρχει, ε, με τις ανεμογενήτριες. Ε, ε, σας πω μόνο αυτό. Μία ανεμογενήτρια, ή τελος πάντων οι ανεμογενήτρες γενικώ έχουν κόστος κατασκευής και συντήρησης, γιατί το κόστος μας ενδιαφέρει σε σχέση με το πόσο κόστος επιβαρύνεται ο λαό της χώρας. Από αυτές τις δραστηριότητες. Ε, οι ανεμογεννήτρες λοιπόν έχουν κόστος κατασκευής και συντήρησης 10 φορές πιο πάνω από το πετρέλαιο. Είναι 10 φορές ακριβότερες από οποιαδήποτε δραστηριότητα με το πετρέλαιο που επιβαρύνει τον λαό της χώρας αυτής που θέλει να τη γεμίσει η χώρα με ανεμογεννήτριες. Γιατί γίνεται αυτή η ιστορία. Για λόγους οικονομικούς, όχι λόγους περιβάλλοντολογικούς. Ε, θα φανεί ότι αυτό το πράγμα δεν είναι αρκετό. Κάποια στιγμή θα φανεί ότι ήταν μια φούσκα, αλλά μέχρι να φανεί αυτό το πράγμα, καταλαβαίνετε γιατί χρήματα θα έχουν αλλάξει χέρια για να κατασκευαστούν όλε αυτέ οι ανεμογενητρήσει. Εκείνη το ζήτημα. Το ίδιο παίζει και με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μέχρι να γίνει κατανοητό σε μεγάλη κλίμακα ότι δεν γίνεται να γίνει αυτή η αντικατάσταση, θα έχουν βγάλει πάρα πολλά λεφτά προσπαθώντα να αλλάξουν την αγορά των αυτοκινήτων. Αναλογιστείτε μόνο ότι ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο Όπως τα Tesla και αυτά εδώ έχει μια τεράστια μπαταρία. Τεράστια. Αυτέ οι μπαταρίε, οι οποίε έχουν έναν χρόνο ζωή, μετά πού ένα σημείο να κάνουμε παράδοξε αντιφάσει, τι οποίε αποδέχεται ο κόσμο σαν παιδάκια, που έχουν να κανουμε παραδοξε αντιφασει οι οποιε αποδεχεται ο κοσμο σαν παιδακια που εχουν να κανουν για παράδειγμα, στην Ελλάδα. Είδα που απαγορεύσαν τα καλαμάκια, τα πλαστικά καλαμάκια. Το, το οποίο το, οποίο, ε, ε, το βλέπουμε, α πούμε, και σε άλλε χώρε τη Ευρώπη. Το οποίο είναι αστείο. Τα χάρτινα καλαμάκια τα οποία πλέον δίνουν είναι μέσα σε πλαστική συσκευασία. Επιπλέον το σούπερ μάρκετ από το οποίο πα και ψωνίζει αυτά τα οικολόγικα χάρτινα καλαμάκια που έχουν απαγορευτεί τα πλαστικά, τα προϊόντα του σούπερ μάρκετ το κατά 80% είναι μέσα σε πλαστικέ συσκευασίε. Οπότε τα καλαμάκια μας μάραναν. Ενώ ταυτόχρονα α πούμε, ε, πόσο έχει επιβαρυνθεί το περιβάλλον στο σκουπίδια και τέτοια από την ιστορία αυτή με τι μάσκε κατά τη διάρκεια. Του, της λεγόμενης πανδημίας και από τα τεστ αυτά τα πλαστικά ε, self-test ε, και με μεγάλο υγειονομικό κίνδυνο όσον αφορά πούμε, το ότι πηγαίνουν στα σκουπίδια όλα αυτά τα αστικά σκουπίδια τέλος πάντων είναι μεγάλες κουβέντες ίσως τις έχετε αναλογιστεί δεν γίνεται λοιπόν αυτή η ιστορία με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα για ένα πολύ απλό λόγο. Ένα αυτοκίνητο τέτοιο ηλεκτρικό έχει πάνω κάτω περίπου 100 κιλοβάτι μπαταρία. Για διάφορου λόγου που είναι θέμα ειδικών για να του αναλύσουν, εγώ δεν είμαι τέτοιο, ε, χρειάζονται ένα 60 κιλοβάτι φορτιστή. Ε, που σημαίνει ότι για να φορτίσει αυτά τα 60 κιλοβάτι σε ένα τέτοιο αυτοκίνητο θες περίπου 2-3 ώρε. Για να το κάνει αυτό, θέλει 12 κιλοβατόρε να χρησιμοποιήσει. Αναλογιστείτε ότι χίλια τέτοια αυτοκίνητα που φορτίζουν θέλουν να χρησιμοποιήσουν 120 μεγαβατόρες. Είναι άλλο πράγμα να υπάρχει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο εδώ, ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο εκεί και να φορτίζουν και άλλο πράγμα να υπάρχουν ένα, δύο, εκατομμύρια τέτοια αυτοκίνητα που να φορτίζουν. Μιλάμε τώρα εδώ ότι απαιτούνται αμέτρητε τεραβατόρες. Πόσα εργοστάσια θα λειτουργούν Ηλεκτροδότησης, για να μπορέσουν να αποδώσουν αυτέ τι τεραβατόρες που θα φορτίζουν όλα αυτά τα εκατομμύρια αυτοκίνητα. Και τι θα καίνε αυτά τα εργοστάσια. Τι θα καίνε. Θα είναι με μπαταρίε τα εργοστάσια αυτά. Ηλιακή ενέργεια θα καίνε. Ψανεμογεννήτριε θα καίνε. Με τι καλώδια, με τι συστήματα καλώδια θα υπάρχουν αυτά τα απίστευτα εργοστάσια που θα παρέχουν αυτό το ρεύμα. Είναι τεχνητά αδύνατη η αντικατάσταση από αυτοκίνητα με μηχανέ εσωτερική κάψη. Σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Είναι αδύνατο αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε το ρεύμα για να μπορέσουμε να δώσουμε τη φόρτιση σε όλα αυτά τα αυτοκίνητα. Θα μου πείτε, οι θύνοντε δεν το γνωρίζουν αυτό. Αυτό έλεγαν νωρίτερα. Το γνωρίζουν. Αλλά σου λέει, μέχρι αυτό να είναι φανερό ότι είναι ανέφικτο τελικά, εμεί θα έχουμε κάνει μια μεγάλη επέμβαση στην αγορά και θα έχουμε κάνει μια τεράστια ραπαχτή. Αυτό κάνουν πάντα. Ένα από του παράγοντε δηλαδή που οι ισχυροί. Μπαίνουν και ασχολούνται με αυτή τη φάση είναι αυτό το οικονομικό ζήτημα τη Αρπαχτή. Από πίσω βέβαια υπάρχουν ιδεολόγοι τη κοντινή αρνητική παράδοξης, οι οποίοι δεν το κάνουν για τα χρήματα. Αλλά για να μπορέσουν να ε, πραγματοποιήσουν τα σχέδιά του, χρειάζονται χρηματοδοτήσει και να δείξουν στους ισχυρού ότι εδώ άμεθεί και κάνει αυτό που σου λέω, θα βγάλει πολλά λεφτά. Για να μπορέσουν να το επιβάλλουν τελικά με την οικονομική δύναμη στον υπόλοιπο κόσμο. Και έτσι λοιπόν για λογαριασμό τη ισχυρι συμφωνούν με τα ουτοπικά σχέδια αυτά εδώ για να κάνουν τις δικέ τους αρπαχτές και οι άλλοι με τη σειρά του έχουν μια πιθανότητα να εφαρμόσουν ένα από τα ουτοπικά σχέδια για τη μετάλλαξη του κόσμου. Αυτό επειδή είναι μια λικοφιλία σύντομα καταραίει και δεν τα καταφέρουν στο τέλος. Όπως θα καταφέρουν και τώρα. Αλλά θα κάνουν θα υλοποιήσουν ένα μικρό μέρο των ουτοπικών τους ε, παρανοϊκών σκοτεινών σχεδίων. Και πολλά λεφτά επίσης θα αλλάξουν χέρια για αυτές τις ιστορίες. Λοιπόν, τώρα πάμε στην ιστορία με το Όζον. Πότε πρώτο ακούστηκε αυτή η φάση. Να σας πω. Η μεγαλύτερη από το θυμάστε, η μικρότερη δεν το ξέρετε. Εμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Με την θρηλική λεγόμενη Τρύπα του Όζοντος. Τότε λοιπόν μάθαμε την ιστορία για το Όζον. Όλη αυτή η φάση ανακαλύφθηκε από ένα συγκεκριμένο επιστήμονα, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, ε, ο οποίος ε, ανακάλυψε ε, την λεγόμενη τρύπα του Όζοντος. Η, α, όλη η ιστορία... Με την τρύπα αυτή του όζοντο παρατηρήθηκε πάνω από την Ανταρκτική. Δηλαδή εκεί το παρατήρησε αυτό ο επιστήμονα. Για τη μελέτη τη τρύπα του όζοντο αυτήν έχουν δοθεί χρηματοδοτήσει, οι οποίε ξεπερνούν κάθε φαντασία τα ποσά, για να γίνουν οι επιστημονικέ μελέτε και η παρακολούθηση αυτή τη λεγόμενη τρύπα του όζοντο. Ήταν δηλαδή ένα καταπληκτικό άλοθη για να κυκλοφορήσει πολύ χρήμα στην επιστημονική κοινότητα που θα ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα. Και αυτό ήταν βέβαια ο βασικός παράγοντας της όλης ιστορίας. Λοιπόν, το όζον είναι μια πολύ λεπτή κρούστα, το πούμε έτσι, μια πολύ λεπτή μεμβράνια, στην πούμε έτσι, η οποία κάνει μια ομπρέλα πάνω από τον πλανήτη μας. Αυτή η ομπρέλα, η οποία είναι αρκετά λεπτή, στην ουσία τι κάνει, φιλτράρει την UV ακτινοβολία, δηλαδή την υπεριόδη, την ultraviolet, την υπεριόδη ακτινοβολία του ηλίου, την ηλιακή ακτινοβολία. Δηλαδή κάνει αυτό ακριβώς το πράγμα που κάνουν τα γυαλιά ηλίου σας. Όταν φοράτε ένα ζευγάρι καλά γυαλιά ηλίου, ε, κάνει, τα γυαλιά ηλίου αυτά κάνουν ακριβώς αυτό το πράγμα. Φιλτράρουν για λογαριασμό μόνο των ματιών σας την υπεριόδη ακτινοβολία, το UV. Το ίδιο περίπου κάνουν και τα αντιλιακά που βάζετε όταν κάνετε τηλεθεραπεία Λοιπόν, αυτό το πράγμα σε φυσικό επίπεδο το κάνει το όζον, η, η ζώνη του όζοντος. Αυτό είναι όλη η ιστορία. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τη θερμοκρασία του πλανήτη. Απολύτως καμία. Έχει να κάνει με τις επιδράσεις της ακτινοβολίας στους οργανισμούς. Δηλαδή, ε, φανταστείτε ας πούμε την παραμονή σας, τη μεγάλη παραμονή σας, μια και το ανέφερα νωρίτερα, στις ζώνες βανάλεν. Θα φάτε τόσο πολύ ακτινοβολία που θα πεθάνετε αν εξαφανιζόταν αύριο το πρωί η ε, ζώνη του όζοντος, η ακτινοβολία αυτή θα ήταν πολύ επιβλαβής για τους οργανισμούς ε, σε επίπεδο ακτινοβολιών, ε, για τους οργανισμούς στον πλανήτη. Επομένω, είναι ακόμη ένα στοιχείο αυτού του υπερπολύπλοκου συστήματος, το οποίο περιγράφω τόση ώρα με τη μαγνητόσφαιρα, με το φαινόμενο θερμοκηπίου, το ωφέλιμο, το φυσικό, ε, με τους φιλιακούς ανέμους, την ενδεκαετή κύκλο του ηλίου και την ζώνη του όζοντος αυτήν ε, παρατηρήθηκε λοιπόν μια τρύπα σε αυτή τη ζώνη του όζοντος πάνω από την Ανταρκτική τοπικά μεγάλη τρύπα πάνω από τους πάγους της Ανταρκτικής μόνο δεν παρατηρήθηκε το ίδιο στον, στην Αρκτική, στον Αρκτικό κύκλο στο Βόρειο Πόλο στο Νότιο ε, και άρχισε να, μελε, να μελετάτε αυτό το πράγμα και έγινε πάρα πολύ μεγάλο η πρώτη μεγάλη προπαγάνδα που έγινε για την περιβαλλοντολογική καταστροφή έγινε στα χρόνια Κίνα στη νεότερη εποχή εννοώ, στα χρόνια Κίνα για την τρύπα του όζοντος. Ότι ε, έχουμε πρόβλημα να καταστραφεί ο πλανήτης από την τρύπα του όζοντος. Λοιπόν, δεν θα καταστραφώ τον πλανήτη βέβαια από μια τεράστια τρύπα του όζοντος αλλά όπω λέω η ζωή στη γη. Ε, οι οργανισμοί θα είχαν δηλαδή επιβλαβεί ηλιακή η, ε, φάση αυτή τότε έγινε τόσο πολύ διάσημη και τόσο πολύ συζητήθηκε σαν θέμα και προωθήθηκε από αυτούς ακριβώς τους ουτοπιστές της σκοτεινής ανετικής παράταξης που έχουν δημιουργήσει όλη αυτήν την ε, ακτιβιστική οικολογία ε, και μετά, τι έγινε μετά τίποτα, εξαφανίστηκε αυτή η ιστορία πότε ήταν η τελευταία φορά που ακούσατε έστω και μία λέξη για την τρύπα του όζοντος έχει δεκαετίες πως αυτό το μεγάλο ζήτημα το οποίο είναι επικίνδυνο, το οποίο είναι το ένα το άλλο το οποίο συζητήθηκε τόσο πολύ κατά τη δεκαετία το 90 αρχής γενομένης το ανακαλύφθηκε το 1987, μέχρι να διαδοθεί και να συζητιέται το 1990 ε, τόσο πολύ κίνδυνος υπήρχε και τόσο πολύ μεγάλη συζήτηση τι έγινε, έκλεισε αυτή η τρύπα τούζοντος. την κλείσαν τεχνητά ε, κάναμε κάτι σημαντικό που επηρέασε τελικά τα πράγματα και τα διορθώσαμε. Τι έγινε, Ξαφανίστηκε και η συζήτηση για την τρύπα του όζοντος και η ίδια η τρύπα του όζοντος κατ' επέκταση. Πώς προκαλούνταν υποτίθεται. Ακούστε την παιδιά, και εξήγηση πώς προκλήθηκε αυτή η τρύπα του όζοντος, πώς προκαλούνταν, τι λέγανε, σας θυμίζω ή σας ενημερώνω αν δεν το ξέρετε. Ότι δημιουργήθηκε καλά από τα σπρέι, από τα σπρέι που χρησιμοποιούμε πάσης φύσεως, ότι τα σπρέι αυτά που χρησιμοποιούμε έχουν μέσα διάφορα ε, συγκεκριμένα αέρια τα οποία βλάπτουν, τρυπούν ας πούμε διαλύουν τη ζώνη του όζοντος και αυτό έφτασε σε τέτοιο βαθμό η, η, η, και καλά η χρήση των σπρέι αυτών που ε, συγκεντρώθηκαν αυτά τα αέρια και με τους ανέμους τελικά συγκεντρώθηκαν στην Ανταρκτική και δημιούργησαν εκεί την τρύπα αυτή είναι η θεωρία που είχαν και θέλανε να εξαφανίσουν να μην υπάρχουν τα σπρέι. Δηλαδή καταλαβαίνετε τα μικρόβια που ζουν πάνω στον πλανήτη γη αυτών σε συγκεκριμένες μικρούτσικες περιοχές είχαν κάτι σπρέι και ψεκάζανε και δημιούργησαν τρύπα στο όζον πάνω από όλη την Ανταρκτική ε, κάτι το οποίο είναι τελείως ε, ευτράπελο να το σκεφτείς και μόνο και σταμάτησε η δραστηριότητα των σπρέι αυτών απαγορεύσανε τα σπρέι Τι έγινε, γιατί, γιατί δεν ξανά πλέον για την τρύπα του όζοντος Λοιπόν, σήμερα από το μυστικό διαστημικό σταθμό θα σας αποκαλύψουμε τι έχει συμβεί με αυτή την ιστορία με την τρύπα του Όζοντος. Αυτό που έχει συμβεί είναι, όταν αυτός ο ε, συγκεκριμένος επιστήμονας ανακάλυψε και ε, ε, κατ' επέκταση ας πούμε ηγήθηκε κιόλας ενός τιτάριου προγράμματος μελέτης ε, της τρύπα του Όζοντος, όταν ανακάλυψε την τρύπα του Όζοντος πάνω από την Ανταρκτική, στην παρα... διαπίστωσαν στα χρόνια που ακολούθησαν ότι αυτή η τρύπα μετά μειώθηκε, άχισε να κλείνει δηλαδή και μετά διαπίστωσαν ότι ξανά άνοιξε και μετά ότι ξανά κλείσε και μετά ότι αυξάνεται, μειώνεται και παρατήρησαν τελικά έναν κύκλο ε, περιοδικό στον οποίο αυτή η τρύπα μεγαλώνει λίγο και μετά κλείνει πολύ μετά ξαναμεγαλώνει λίγο, μετά ξανακκλείνει πολύ και πάει λέγοντας ε, και Κάνανε ατομοσφαιρικές μελέτες Σε αυτή την τρύπα του όζοντο Με διάφορες τεχνολογικές μεθόδους Με πυράβλους, με το ένα με το άλλο Και φτάσανε μάλιστα στο σημείο Να ασχολείται η NASA Με την παρακολούθηση του Όζοντος Και μάλιστα άμα θα μπείτε Στο NASA.gov Στο ίντερνετ μπορείτε να βρείτε ένα Τμήμα του NASA.gov που λέγεται Ozone Watch Όπου από το Goddard Space Flight Center Παρακολουθούν υποτίθεται το Ozone, και λέγεται NASA Ozone Watch εκεί μπορείτε να δείτε πως προκαλείται η τρύπα του όζοντος σύμφωνα με τις επίσημες εκδοχές της NASA έτσι λοιπόν η ε, η τρύπα αυτή του όζοντος δημιουργείται ε, από την έλλειψη του όζοντος που δημιουργείται από τις από αέρια χλωρίνης και βρομίνης και από την δηλαδή από ένα είδος ραδιενεργούς χλωρίνης αυτό θα το δείτε με, με κάποιε λεπτομέρειες στο Ozone Watch της NASA για να μην νομίζετε ότι είναι απλώς η θεωρία κάποιου λοιπόν εάν κάποιος σας το λέμε από το μυστικό διαστημικό σταθμό και το εκπέμπουμε και έξω αντιστασιακά. Εάν λοιπόν κάποιος διερευνήσει αυτή την ιστορία θα ανακαλύψει σχετικά εύκολα τι είναι αυτή η χλωρίνη που ε, μειώνει το όζον. Λοιπόν, η χλωρίνη αυτή προέρχεται γιατί? γιατί στην Ανταρκτική κιόλας. Δεν ισχύει, είναι ψέματα η θεωρία που έχουν βγάλει όλα αυτά που σα έλεγα νωρίτερα. Αυτό που έχει συμβεί στην πραγματικότητα είναι το εξής, ότι στην Ανταρκτική επί πάρα πολλά χρόνια κάνανε πολύ μεγάλες πυρηνικές δοκιμές, σκάγανε πυρηνικές βόμβες. Αυτά τα πράγματα σταμάτησαν με το λεγόμενο Antarctic Treaty με τη Συμφωνία της Ανταρκτικής η οποία έγινε τη δεκαετία του 60 και έχουμε το καθεστώς στην Ανταρκτική το γνωστό από τότε μέχρι σήμερα. Μέχρι το 1961, δηλαδή από το 1945 μέχρι το 1961, για ε, 15 χρόνια, έχουν γίνει εκατοντάδες πυρηνικές δοκιμές στην Ανταρκτική, στους πάγους τη Ανταρκτική. Αυτές οι πυρηνικές δοκιμές που έγιναν εκεί, που διήρκησαν μέχρι το 1961, συγκέντρωσαν μεγάλα τεράστια ποσά ραδιενέργειας στου στους πάγους της Ανταρκτικής. Η πάγοι της Ανταρκτικής μετά κατά περιόδους καθώς γίνονται διάφοροι κύκλοι οι και οι και η στην Ανταρκτική απελευθερώνουν ραδιενεργή χλωρίνη Η ραδιενεργό αυτή χλωρίνη σε κύματα αερίου, αερίου μορφής ανεβαίνουν από την Ανταρκτική και μειώνουν το όζον πάνω από την Ανταρκτική και δημιουργούν την τρύπα πάνω από την Ανταρκτική το όζον όμω έχει την δυνατότητα να μπαλώνει αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή εκεί που μειώνεται, να κατευθύνεται τελικά περισσότερο όζον προ τα εκεί και να μπαλώνεται η τρύπα. Με αποτέλεσμα να κλείνει. Μετά, σε κάποια επόμενη φάση, όταν έρθει η άνοιξη στην Ανταρκτική και αρχίζουν και γίνονται οι αλλαγέ στους πάγου, απελευθερώνεται πάλι αυτή η ραδιενεργοσχλωρίνη. Ξανανεβαίνει, ξανανοίγει η τρύπα και πάει λέγοντα. Και έχουμε λοιπόν εκεί μια περιοδικότητα κλεισίματος και ανοίγματος μιας τρύπας στο όζον που προκαλείται από τη ραδιενέργεια που έχει συγκεντρωθεί από τις πυρηνικές δοκιμές που κάνανε εκεί μέχρι το 1961 τόσο πολύ που μέχρι σήμερα εκπέμπουν οι πάγοι ραδιενεργό χλωρίνη. Και άμα θα δείτε λοιπόν και στον NASA Watch θα δείτε ότι δηλώνουν ότι οι μετρήσεις πάνω από την οζόν στα επίπεδα του όζοντος τα οποία μειώνονται καθετόσο είναι ένα αποτέλεσμα της έλλειψης του όζοντος από χλωρίνη και βρομίνη την οποία αποδίδανε και καλά στα σπρέι. Φτάσαν στο σημείο να μας κοροϊδεύουν δηλαδή ότι τα σπρέη είναι αυτά που προκαλούν αυτό το ζήτημα ενώ το προκαλούσαν οι πυρηνικές βόμβες. Και όταν ο τύπο, ο επιστήμονα αυτό, ανακάλυψε την τρύπα του όζοντος στα τέλη τη δεκαετία του 80, ε, στην πραγματικότητα ανακάλυψε το ανοιχτό αυτό. Το ανακάλυψε μια ανοιχτή φάση. Και το εκπέμψανε για να μπορέσουν να απορροφήσουν τι χρηματοδοτήσει που θέλανε, τα απίστευτα ποσά που φάγανε. Για να κάνουν τι μελέτε, τι περιπαλλοντολογικέ κτλ. και να μπλεκούν όλε οι οικολογικέ οργανώσει, οι επιστήμονε, τα Ινστιτούτα, τα όλα αυτά να απορροφούν χρήματα για να μελετάνε το πρόβλημα που θα καταστραφεί ο κόσμος από το όζον και την τρίβα του όζοντος που θα μεγαλώσει και λιβά και λιβά, όλα αυτά εδώ επειδή πετύχαν αυτοί, αυτόν τον περιοδικό κύκλο στο άνοιγμα. Μετά όταν το είδαν ότι οι όρεδες λένε κάτι έγινε κάτι κάναμε σωστά και μειώθηκε ενώ μετά ξανά άνοιξε και πάει λέγοντας The sun comes out. Twice a day. get away. So long ago, when my life was young, I did not know the dangers of the sun, and I'm scared. Fifth planet from the sun. It's so very cold. It's so fucking cold. And I'm staring, yeah, staring at the sun. Έτσι λοιπόν, μέσα στην περιοδικότητα αυτού του ανοιγοκλείσματος της τρύπα του Όζωντος, αρχής γενωμένης προφανέστατα από το 1960 τόσο απλώς και πριν δεν το είχε ανακαλύψει κάποιος που σταματήσαν οι πυρήνικές δοκιμές εκεί κάθε φορά που εξαίεται η ρεδινεργός λορίνη από τους πάγους του, ε, ε, της Ανταρκτική του Νοτιού Πόλου ε, δημιουργείται αυτή η Τρύπα του Όζωντος κατά διάρκεια του έτους αυτό το πράγμα μπαλώνεται από την υπέρμετρη π ε, παρουσία του όζοντος στην ζώνη αυτή μπαλώνεται δηλαδή, κλείνει εκεί και μετά ξανανοίγει την άνοιξη ε, μέχρι να καταλάβουν ότι πρόκειται για μια περιοδική δραστηριότητα και να προβληματιστούν εκ νέου ε, κατάφεραν και φάγανε και όλα αυτά τα χρήματα για να το μελετάνε και ακριβώς μετά το αποσιώπησαν για να μην ακυρώσουν τον εαυτό τους που είχαν ήδη κάνει μια τεράστια προπαγάνδα για το ζήτημα αυτό που οφέλησε στην διάδοση ...του προβληματισμού για την οικολογική καταστροφή του πλανήτη. Αυτό ήταν λοιπόν όλη η ιστορία με την τρύπα του Όζοντος. Υπάρχει τώρα εδώ, θέλω να κάνουμε... ...επειδή τώρα αυτά τα ζητήματα είναι και κάπως ειδικά, εγώ δεν είμαι ειδικός... ...αλλά ασχολούμαι με το παράξενο όμως και ε, έχω εντοπίσει εδώ ένα παράξενο ζήτημα... ...το οποίο θέλω να θίξω. Ε, και είναι το εξή: Είναι η αναλλακτική λύση τρία. Ίσως έχετε ακουστά αυτή αυτήν την συνωμοσιολογική ε, θεωρία, της, του Alternative 3, του Σαρνευτικής Λύσης 3. Αυτή η φάση σχετίζεται με αυτό το πράγμα που συζητάμε τόση ώρα. Γιατί. Διότι. Πάμε να στα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Το 1977... Ε, έγινε μια θα πρέπει όσοι δεν ξέρετε την ιστορία αυτού του ζήτηματο, έχει πολύ ενδιαφέρον θα πρέπει να το ψάξετε για τις λεπτομέρειες από μόνοι σας, εγώ θα το πω τώρα με δυο λόγια το 1977 έγινε μια διάσημη τηλεοπτική εκπομπή στην Βρετανική τηλεόραση στο Anglia TV ε, λεγόταν Alternative 3 ενανακτική λύση 3 την λέμε στα ελληνικά η εκπομπή αυτή παρουσίασε κάποι, κάποιοι δημοσιογράφοι, κάνανε μια συνωμοσιολογική στην την πούμε, έρευνα και αποκάλυψαν κάτι συνταρακτικό, κάτι συγκλονιστικό. Η έρευνα τους υποτίθεται αυτή ξεκίνησε από το λεγόμενο brain drain, δηλαδή την διαρροή εγκεφάλων. Δηλαδή υπήρχαν διάφοροι μεγάλοι εγκέφαλοι ας πούμε της Βρετανίας, οι οποίοι είτε εξαφανίζονταν είτε πεθαίνανε. Και υπήρχε αυτό το brain drain, δηλαδή χάνανε κεφαλικό ε, δυναμικό των ιδιοφίων. Λοιπόν, και ερευνώντας υποτίθεται αυτό, ε, βρήκανε διάφορες φάσεις με απαγωγές των ανθρώπων αυτών. Απαγωγές επιστημόνων, μηχανικών, ηλεκτρονικών, φυσικών, πυρηνικών φυσικών και λοιπά. Και τελικά, για να μην το απολόγω, κατέληξαν σε μία ε, στην αποκάλυψη μιας πολύ πολύ παράξενης κατάστασης η οποία είναι η εξής ότι ο πλανήτης με αυτές τι έρευνε δηλαδή βγήκανε στην μεγάλη συνωμοσία την οποία αποκάλυψαν και την παρουσίασαν πούμε, σε αυτή την τηλεοπτική εκπομπή αυτή η ομάδα δημοσιογράφων ε, αργότερα αμέσως το 1978 έγινε και βιβλίο η Ανακτική 3, το οποίο μεταφράστηκε και στα ελληνικά και μπορεί κάποιο να το βρει να το διαβάσει και στα αγγλικά και στα ελληνικά μέχρι σήμερα υπάρχει. Ε, ανακάλυψαν λοιπόν το εξή. ότι ε, κάποιοι επιστήμονες, μιλάμε τώρα το 1977, κάποιοι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι ο πλανήτης καταστρέφεται. Ότι είμαστε μπροστά σε μια μεγάλη περιβαλλοντολογική καταστροφή. Και ότι πρόκειται μέσα στα επόμενα χρόνια, μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, μικρό μεγάλο δεν έχει σημασία, ο πλανήτης να, είναι, να φτάσει στο σημείο να είναι μη και ότι αυτό το πράγμα προκαλούνταν από το όζον ότι θα εξαντλούνταν, θα μειώνονταν τόσο πολύ το όζον στη ζώνη του όζοντος που θα ήταν πλέον ο, ο ήλιος απόλυτα επιβλαβής για τους οργανισμούς επάνω στον πλανήτη και ε, αυτό το πράγμα δημιουργούνταν μια όλο και διονγκούμενη τρύπα του όζοντος ερώτηση λοιπόν τώρα πως γνώριζε η εναλλακτική 3 για την τρύπα του Όζοντος το 1977 15 χρόνια πριν γίνει οποιαδήποτε επιστημονική ανακάλυψη για την τρύπα του Όζοντος Μια λεπτομέρεια την οποία έχω εντοπίσει εγώ αυτό Το οποίο είναι εξαιρετικά παράξενο Ακόμα πιο παράξενο είναι το γεγονός ότι όλη αυτή η ιστορία με την εναλλακτική λυσιτρία είναι απάτη. Είναι ένα χώουξ, καλλιτεχνικό χώουξ ε, υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία που το αποδεικνύουν αυτό Δεν υπάρχει καν debate Αν, είναι, αν ισχύει ή όχι η ενωακτική λησιτρία ε, ε, Είναι ένα χόκς Πώς λοιπόν, ακόμα, ακόμα χειρότερα Σε ένα χόκς μέσα Μία από τις βασικές του λεπτομέρειες Είναι όλη αυτή η ενωακτικη λησιτρια ειναι ενα χοκς πως λοιπον ακομα χειροτερα σε ενα χοκς μεσα μια απο τι βασικέ του λεπτομερειες ειναι ολη αυτη η ιστορια με το Όζον Η οποία ανακαλύφθηκε υποτίθεται 10-15 χρόνια μετά Είναι πάρα πολύ παράξενο αυτό Είναι η ιστορία η Εναλλακτική Λύση 3 πολύ μεγάλη συζήτηση. Ε, θα μπορούσε κάποια πράγματα που υποστηρίζει να, η, η, συνωμοσ... η θεωρία συνωμοσία τη Εναλλακτική Λύση 3 να είναι ε, αληθινά δεδομένα. Τα περισσότερα δεν ισχύουν, είναι ψέματα. Είναι κατασκευασμένα δηλαδή σαν hoax. Το έχουν παραδεχτεί ακόμα και αυτοί που το κάνανε. Αλλά συνεχίζουν εννοείται πάρα πολλοί άνθρωποι στου χώρου τη συνωμοσιολογία να πιστεύουν μέχρι σήμερα ότι ισχύει αυτή η φάση με την Εναλλακτική Λύση 3. Λοιπόν, ποια ήταν λοιπόν η, η ιστορία αυτή. Ότι κάποιοι επιστήμονες ανακάλυψαν κάποια στιγμή αυτό το πρόβλημα με το οζόν και λοιπά και ότι ο πλανήτης σύντομα θα είναι μη κατοικίσιμος. και ότι για να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα υπάρχουν τρεις εναλλακτικές λύσεις. Η πρώτη εναλλακτική λύση είναι, είναι να μειωθεί δραστικά ο πληθυσμός τη ανθρωπότητας. Ε, έτσι ώστε με τη μείωση του πληθυσμού αυτού, να μειωθεί το αρνητικό αποτέλεσμα που υπάρχει εξαιτίας των ανθρώπων στο όζον. Δηλαδή για να σωθεί το όζον, να θυσιάσουμε ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού της ανθρωπότητας. Αυτή ήταν η πρώτη εναλλακτική λύση. Η δεύτερη εναλλακτική λύση ήταν να κατασκευαστούν υπόγειες, βαθιά υπόγειες εγκαταστάσεις, σαν να λέμε σε μια έστω τεχνητή κουφιαγή, ε, όπου θα μεταφερθούν εκ όλοι οι σύνοντες, όλες οι κυβερνήσεις, όλοι οι ισχυροί, τουλάχιστον, μαζί με το στρατό που θέλουν να έχουν μαζί τους, τους ανθρώπους δηλαδή τους απλούς που θέλουν να τους υπηρετούν και έτσι τουλάχιστον αυτοί να γλιτώσουν από τις επιβλαβείς ηλιακέ ακτινοβολίες ε, ε, με αυτό την εναλλακτική λύση δύο. Αυτό μου θυμίζει εμένα το Saver Mystery ο Ρίτσαρτ Σέιβερ στην δεκαετία του 1940 ε, υποστήριζε όλη αυτή την ιστορία με τους Ντέρος και με όλα αυτά ότι υπήρχαν οι Τιτάνες στο μακρινό παρελθόν στη Γη, μια εξωγήινη φυλή η οποία εγκατέλ, ήθελε να εγκαταλείψει τον πλανήτη ακριβώς διότι άλλαξε η δραστηριότητα του ήλιου και ήταν πλέον ηλιακέ ακτινοβολίες επιβλαβής με αποτέλεσμα ας πούμε να δημιουργούν πρόβλημα και μάλιστα να γυρνάμε και όλα αυτά. Δηλαδή το γεγονό ότι πεθαίνουμε, γυρνάμε και πεθαίνουμε είναι επειδή έχει αλλάξει η, ο, η ηλιακή ακτινοβολία και είναι επιβλαβής για τον άνθρωπο, πράγμα το οποίο ισχύει. Θέρα λοιπόν στην αρχή κάνανε αυτοί, ε, ε, εκμεταλλεύτηκαν την ιστορία με την κούφια γη, αποσύρθηκαν δηλαδή στην κούφια γη, προσπαθώντας να γλιτώσουν από τις ε, επιβλαβείς ηλιακέ ακτινοβολίε. Και τελικά στο τέλος μετανάστευσαν πούμε, σε άλλο πλανήτη, φύγαν από εδώ και, αλλά αφήσανε πίσω τους, τους ε, ε, τα ιβριδικά βιορομπότ που είχαν φτιάξει, τους λεγόμενους Ντέρος από τον Σέιβερ, οι οποίοι πλέον ήταν κάτω στις, ε, στις σπηλιές και στις καταστάσεις των εξωγήινων αυτών στην κούφια ε, Πλάσματα τα οποία είναι εντελώ ηλίθια και έχουν τρελαθεί εκεί κάτω. Τα οποία χρησιμοποιούν όμω τι τεχνολογίε που αφήσανε πίσω του και δεν μπορούσαν να τι πάρουν μαζί του εναντίον μα. Και άλλα τέτοια. Είναι κομμάτι αυτό σημαντικό του Cybermistory. Κάτι αντίστοιχο λοιπόν με το Saber Cybermistory θέλουν να κάνουν στην εναλλακτική λύση 2. Υποτίθεται σύμφωνα με τη θεωρία του πράγματο, δηλαδή να αποσυρθούν στην κούφια γη για να γλιτώσουν από τι επιβλαβεί ηλιακέ εκτινοβολίε. Και. Chamber, να μπορέσουν έτσι να ε, ε, επιστατέψουν αυτή την δεύτερη τύπου λύση. Η εναλλακτική λύση, τρία, ήταν να εγκαταλείψουν τον πλανήτη. Να πάνε και να κάνουν απικία στον Άρη. Με ενδιάμεσο στάδιο την σελήνη. Δηλαδή να κάνουν βάσει στη σελήνη από τις οποίες θα γίνονται οι μεταφορέ στον Άρη. Για να το. λόγω του του ότι το θεωρήσουν ότι πιο εφικτό είναι αυτό το τρίτο, υποτίθεται ότι επιλέξαν την αναλλακτική λύση τρία. Και έτσι, το 177 αυτά τώρα τα λένε. Ε, και έτσι λοιπόν υποτίθεται ότι άρχισε να γίνεται στενή συνεργασία Αμερικής και Σοβιετική Ένωσης, που παρουσίαζαν μια επίπλαστη σύγκρουση μεταξύ τους, ενώ στην πρωμαγιακότητα ήταν σε απόλυτη συνεργασία για να εγκενώσουν τον πλανήτη. Η ιστορία ξεκίνησε με συναντήσεις που γίνονταν κάτω από τους πάγους της Αρκτικής του Αρκτικού κύκλου με πυρηνικά υποβρύχια μεταξύ Σοβιετικών και Αμερικανών και μετά άρχισαν να εξαφανίζονται άνθρωποι δηλαδή να απαγάγουν ανθρώπους από όλο τον κόσμο ώστε να τους, ώστε να τους μετατρέψουν σε εργάτες που τους μετέφεραν στις βάσεις στη Σελήνη και στον Άρη για να μπορέσουν να κατασκευάσουν εκεί ένα νέο πολιτισμό επομένως οι αμέτρητες εξαφανίσεις που γίνονταν και γίνονται υποτίθεται ε, ε, επάνω στον πλανήτη μας ε, η βασική αιτία είναι αυτή ότι είναι άνθρωποι που εξαφανίζονται, γιατί τους απαγάγουν και τους θέλουν να δουλέψουν σαν σκλάβους στη Σελήνη και στον Άρη και επίσης ταυτόχρονα απαγάγουν, εξαφανίζονται ή στείνουν εικονικού θανάτους σε μεγάλους επιστήμονες τους οποίους χρειάζονται για όλη αυτή την τεράστια επιχείρηση ταυτόχρονα ε, βρίσκονται στο διάστημα πολύ νωρίτερα από ό,τι μας έχουν πει εμάς βρίσκονται ήδη στον Άρη υπάρχουν ήδη βάσεις στον Άρη υπάρχουν ήδη βάσεις στη Σελήνη και λοιπά, και λιβά λοιπόν ε, και άλλες πολλές λεπτομέρειες Αυτά με, αυτό με δυο λόγια είναι η ιστορία με την ανακτική λύση 3 το ξαναλέω ότι είναι ένα χόουξ ε, δεν ισχύει όλη αυτή η ιστορία έχει αποδεικτεί αυτό ακόμα και ε, οι άνθρωποι που υποτίθεται συνεντευξιάζονταν και αποκάλυπταν αυτά τα πράγματα στην αρχική θρυλική τηλεοπτική εκπομπή ήταν ηθοποιοί δεν ήταν δηλαδή, τα ονόματα τα οποία ε, υποδίονταν ε, και μάλιστα στο τέλος της ε, ε, εκπομπής υπήρχαν πούμε, και τα ονόματα των ισοποιών που πέξαν του ρόλους ε, υποτίθεται ότι ήθελαν να το προβάλλουν αυτό ως πρωταπριλιάτικο αστείο την 1η Απριλίου, τελικά όμως για διάφορες, διάφορα προβλήματα που είχαν τότε με τα συνδικάτα και κάτι απεργίες που υπήρχαν δεν μπορέσαν να την εκπέμψουν την 1η Απριλίου και την εκπέμψαν τον Ιούνιο ενώ ήταν προγραμματισμένο υποτίθεται ως πρωταπριλιάτικο αστείο. Έτσι λένε. Μετά βγήκε το βιβλίο κλπ. Λοιπόν, υπάρχουν ζητήματα που θίγονται μέσα στα πλαίσια Τη θεωρία συνωμοσία αυτή τη αναναστική λύση 3, τα οποία έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και τα οποία θα μπορούσαν να προέρχονται από αληθινά καταστάσει. Αλλά σε γενικέ γραμμέ το πράγμα είναι hoax. Ε, το ερώτημα το δικό μου είναι αυτό, ότι η βασική αιτία όλη αυτή τη συνωμοσία υποτίθεται είναι αυτή η τρέμη με το όζον, η οποία όμω δεν υφίσταται το 1977, δεν υπάρχει και παραμικρή επιστημονική γνώση, πόσο μάλλον δημόσια. Για, το, για την ιστορία αυτή Η πρώτη που αναφέρθηκαν στην ιστορία με το οζόν ήταν το 1977 αυτή η τύποι με την ανακτική λύση 3 και πολύ αργότερα ε, θήχθηκε, ε, ανακαλύφθηκε υποτίθεται επιστημονικά και θίχθηκε το ζήτημα με την έλλειψη του οζόντος και την τρύπα του οζόντος στις αρχές της του 1990 και χρησιμοποιήθηκε από τους ουτοπικούς, ουτοπιστές αυτούς, κοτινούς ακτιβιστές που θέλανε να προβάλλουν όλη αυτή την ιστορία, την καταστροφολογία ε, με την κλιματική αλλαγή και το όζων και αυτά. Ήταν το κύριο η αιχμή του δώρατος επί πάνω από δέκα χρόνια. Και μετά σταμάτησαν να μιλάνε γι' αυτό. Γιατί? Γιατί ισχύει αυτό που σας είπα με την ραδιενεργό ενεργό χλωρινή. Λοιπόν... Ε, να λοιπόν, ένα παράξενο ζήτημα, η εναλλακτική 3. δεν έχω την απάντηση βέβαια, αλλά είναι μια καλή πρόφαση για έρευνα. Ίσως την κάνουμε στο μέλλον. Να ανακαλύψουμε δηλαδή πώς είναι δυνατόν να γνώριζαν οι τύποι που φτιάξανε την εναλλακτική 3, την ιστορία με το όζον η οποία θα έβγαινε 15 χρόνια αργότερα. Να λοιπόν, ένα παράξενο πράγμα. Ακούτε το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη και είμαστε εδώ με την συγκυβερνήτριά μου και προσπαθούμε να εκπέμψουμε εκεί έξω ορισμένα σημαντικά πράγματα που ξεκαθαρίζουν ίσω λίγο το τοπίο σε σχέση με την προπαγάνδα που παίζει για την λεγόμενη κλιματική αλλαγή και τη νέα κανονικότητα που αυτή θέλει να επιβάλλει. Ακούτε το Internet Radio Albino 14, καθώ αναμεταδίδει τι συχνότητε του Μυστικού Διαστημικού Σταθμού. Υπάρχει κανείς εκεί έξω που να καταλαβαίνει τι λέμε τώρα. τόση ώρα. morn Marching men in squadrons pass me by No pipes It hung, no battle drum that it sound its row tattoo, but the angel spell or the leafy swell rang out in the foggy. dew Right, proudly high over Dublin town, they flung out the flag of war. Was better to die beneath the Irish sky than at Suvla or sud And from the plains of Royal need strong men came hurrying through. While Britannia's arms with the great big guns Sailed into the foggy dew Oh, the night fell black and the rifles cracked. Made for Phidias, I'll be unreal With the laden wain seven tongues of flame did shine o'er the lions of steel. By each shining blade a prayer was said that to Ireland the sons be true. When, When the morning broke still the war flag shook out its fold in the foggy dew. As England bade our wild geese go That small nations might be free But their lonely graves are by Soobla's waves On the fringe of the great North Sea Oh, had they died by Pierce's side Or fought with Caldwell Their names we would keep where the Fenians sleep In the shroud of the foggy dew or oh, the bravest bell and the requiem bell Ring mournfully and clear For those who died at Eastertide In the springtime of the year While the world did gaze with deep amazed At those fearless men but few Who bore their fight that the freedom's light might shine through the foggy dew Back through the glen I rode Again, my heart with meat was sold for I parted with those gallant men whom I'll never see no more. But to and fro in my dreams I go and I kneel and I pray for you for a slavery fled. Oh glorious death When you in the foggy Ακούτε το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιανουλάκης. Είμαστε εδώ στο Μυστικό Διαστημικό Σταθμό μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου και το μυστικό μικρό εξοκοσμικό μα πλήρωμα. Και προσπαθούμε να φέρουμε σε πέρας την εκπομπή μηνυμάτων εκεί κάτω στην γη η οποία είναι υποκατοχή από τις κοτινές δυνάμεις. Αντιστασιακά οι εκπομπές μας περνούν τελικά και αναμεταδίδονται όσο αναμεταδίδονται από το ίντερνετ Radio Αλμπίντο 14. Όπως κάθε Τρίτη τη νύχτα, λίγο μετά τις 10, έτσι και σήμερα, live εδώ από τον Αρμπίτο 14 και το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό. Σας προβληματίζει η ιστορία με την οικολογία? Θα πρέπει να ε, ακόμα και να αναλύσετε τον όρο οικολογία. Ο οίκο σας θα πρέπει να σας προβληματίζει. Όχι, αλλά ζωνικά, ο πλανήτης όλο ο κόσμος. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι εσύ και κανένας για τον πλανήτη, για αυτή την τιτάνια ύπαρξη πάνω στην οποία εμείς είμαστε μικρόβια. Θα πρέπει να μας προβληματίσει το σπίτι μας. Η τοπική μας πραγματικότητα είναι αυτή που προβληματίζεται περιβαντολοντι... περιβαντολογικά. Και η λύση στον προβληματισμό αυτό, γιατί υφίσταται βέβαια, ε, είναι απλή και είναι ε, ε, απλή, τοπική και εύκολη. Αν έχει προβληματιστεί, η ιστορία με, το, με την αύξηση του διοξιδιού του άνθρακα τοπικά, στο, κοντά στο σπίτι σας στην γειτονιά σας, στη χώρα σας στο νομό σας ή οπουδήποτε η λύση είναι πάρα πολύ απλή είναι τα δέντρα έχουμε μηχανήματα που λύνουν αμέσως αυτό το ζήτημα τα δέντρα εισπνέουν διοξύδιο του άνθρακα και εκπνέουν οξυγόνο ποια είναι η λύση λοιπόν για την αύξηση του διοξιδιού του άνθρακα να αυξήσουμε τα δέντρα, αυτό είναι όλο αν φυτευτούν δέντρα, αν αυξηθεί το φυσικό περιβάλλον ε, εκεί που είναι οι μεγάλες συγκεντρώσεις των ανθρώπων, θα λυθεί το πρόβλημα από τη μια στιγμή στην άλλη, διότι θα μετασχηματίσουν το διοξείδιο του άνθρακα τα δέντρα σε οξυγόνο. Και αυτό είναι όλο. Τοπικά. Τώρα, όλα τα υπόλοιπα, το ξαναλέω, είναι ουτοπικές πεπιθήσει τη σκοτεινής αρνητικής παράταξης στο μυστικό πόλεμο που υποθάλπτονται εδώ και πάρα πάρα πολύ καιρό και απλώς έχουν βγει στην επιφάνεια επειδή έχει ενταθεί ο μυστικός πόλεμος στον κόσμο μας και κάνουν μια τεράστια προπαγάνδα με, απο... με σκοπό να επηρεάσουν και να πειραματιστούν με την ανθρώπινη συμπεριφορά και πως μπορούν να την επηρεάσουν ώστε να φέρουν σαν αλυσιδωτή αντίδραση τα αποτελέσματα που θέλουν με την προπαγάνδα αυτή και τα πειράματα συμπεριφοράς. Και να χρησιμοποιήσουν ως άλοθη όλη αυτή την ιστορία με την υποτιθέμενη μεγάλη κλιματική καταστροφική αλλαγή, έτσι ώστε να νομιμοποιηθούν, να κάνουν πράγματα που σχετίζονται με την γεωμηχανική και να κάνουν την τοπική προσπάθειά τους μετάλλαξη του κόσμου, ενώ ταυτόχρονα προσπαθούν να μεταλλάξουν τον ίδιο τον άνθρωπο, αλλά και τις κοινωνίες του και τον πολιτισμό του. Στοχεύουν σε μια πλήρη μετάλλαξη των καταστάσεων. Αυτό είναι το κλούμ. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ζούμε, συνταξιδιώτες μου, σε μια κατάσταση της πραγματικότητας στην οποία είμαστε υποχρεωμένοι να προσπαθούμε να επιβιώσουμε όλοι μας αφιερώνοντας το χρόνο μας, τις αξίες μας και τις προσδοκίες μας σε ορισμένα, συγκεκριμένα, πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Ποια είναι αυτά. Ας τα εκπέμψουμε σήμερα από το μυστικό διαστημικό σταθμό, καθώς ετοιμαζόμαστε να απομακρυνθούμε στο διάστημα. 1. Στο ξεδιάντροπο κυνήγι του χρήματος, που συμβολίζει τις μονάδες συμμετοχής μας στο απάνθρωπο σύστημα που επιτυδευμένα συντηρεί τις αυταπάτες μας. 2. Στο να καταναλώνουμε ό,τι μας προσφέρεται από το απολύτως ελεγχόμενο σύστημα της αγοράς και να στεναχωριόμαστε αν δεν μπορούμε να το καταναλώσουμε. Σε αυτά είμαστε εστιασμένοι, όλοι μας. Και αφιερώνουμε σε αυτά το χρόνο μας, τις αξίες μας και τις προσδοκίες μας. Τρία, στο να παρακολουθούμε έναν οχετό άχρηστης πυροφορίας και διαφήμισης, αλλά και ανόητων αξιών και αρχών, έως και ανώμαλων αξίων και αρχών, από τα γελία προγράμματα μια σχεδόν μαγικής τηλεοπτικής κατάστασης στο να αποδεχόμαστε αναντήρητα και αναφισβήτητα ό,τι μας λένε οι λεγόμενοι ειδικοί κάθε είδους για ένα σωρό σημαντικά ζητήματα και στο να τασόμαστε υπέρ τους για να αποκτήσουν και οι δικές μας υποτίθετε προσωπικές απόψεις την εγκυρότητα που όμως την απολαμβάνουν μόνο αυτοί σαν ανόητη δηλαδή παρακολουθώντας χωρί ιδιαίτερη αντίδραση το μονοπόλιο της εξήγηση του κόσμου 5 στο να είμαστε έτοιμοι φυσικά, κανένα στιγμή, να γίνουμε κρέας για τα κανόνια και τους πυράβλους, εάν οι γεωπολιτικές συνθήκες το απαιτήσουν. 5. Ε, στο να αφήνουμε άλλους ανθρώπους να καθορίζουν τα όνειρά μας, την πορεία μας, τη ζωή, ακόμα και την ίδια την καθημερινότητά μας, για πράγματα που αφορούν προσωπικά αυστηρά μόνο εμάς. 7 στο να υποκρινόμαστε εμείς όλοι οι ανόητοι, τους φιλόσοφους και τους σοβαρούς, ενώ οι περισσότεροι από εμάς είναι τελείως ανόητοι και γελίοι. Οκτώ, στο να μην γνωρίζουμε, αλλά και ούτε να αφήνουμε στον εαυτό μας το περιθώριο να γνωρίσει, οτιδήποτε δεν μας είπε το κατεστημένο της γνώσης και της συντήρησης αυτής της παρανοϊκής εξουσίας που προσπαθεί να επιβληθεί. Να μην γνωρίζουμε όλα εκείνα τα θαύματα και τα μυστήρια που βρίσκονται έξω από τα στενά περιθώρια της μικρής εποπτείας μας και της γειτονιάς μας. Τέλος, στο να αγωνιούμε, να μην αρρωστήσουμε από τη μία ή την άλλη αιτία και να περιμένουμε να πεθάνουμε δηλαδή όπως η προηγούμενη από εμάς χωρίς να έχουμε καταλάβει καν γιατί ζήσαμε. Και βέβαια στο να είμαστε καταδικασμένοι ισόδια στην κόλαση της ημιμάθειάς μας, της άγνοιας μας, της υποκρισίας μας σε έναν κόσμο όπου τα πάντα κατασπαράζουν το ένα το άλλο και όπου κανένα αληθινό νόμο στην ουσία δεν υπάρχει πέρα από αυτού που επιβάλλουν οι άνθρωποι μέσα στο μυαλό του. Σε έναν κόσμο όπου τα πάντα που εκπέμπονται εκεί έξω είναι τελείω ψεύτικα και ο οποίο είναι η πνευματική φυλακή μα. Και πρέπει να βρεθεί κάποια διέξοδο απόδραση από αυτήν. Αυτά είναι. Συνταξιδιώτε μου, αυτή είναι η αλήθεια. Όποιο γύρω σα μιλάει για την αλήθεια ή αναζητά την αλήθεια ή επικαλείται την αλήθεια και δεν αναφέρεται ή δεν συνειδητοποιεί καθόλου καμία από τις παραπάνω 8-9-10 πτυχές της που βιώνουμε καθημερινά και που ανέφερα ποιες είναι είναι απλά νομίζω ακόμα ένας ανόητος από εκείνου που είναι τόσοι πολλοί που γι' αυτό δεν χρειάστηκε ποτέ να ενταχθούν σε κάποιο τσίρκο για να γελάνε οι θεατές μαζί τους διότι αποτελούν τόσο κοινό θεάμα που κανείς δεν θα πλήρωνε για να τους δει... όταν είναι διαθέσιμη δωρεάν ολογερά του τόσο ανόητοι... και γελίοι. Και άλλωστε και γι' αυτό και όλα τα προγράμματα... που τους προγραμματίζουν όλα δωρεάν. Ή μάλλον ο κόσμος μας... είναι ήδη αυτό το τσίρκο... που ίσως κάποιοι από έξω... να το παρακολουθούν... και να γελάνε... ή να μελετάνε το επίπεδο της ηλικιότητά μας... και να πειραματίζονται με αυτό. Το ζήτημα είναι... Αν τα παρακάμψουμε όλα αυτά, αν παρακάμψουμε ακόμα και την αναζήτηση τη αλήθεια μπορεί ένα άνθρωπο στην παρούσα κατάσταση να είναι ευτυχισμένο. Δεν θα έπρεπε το κοινό στόχο όλων των ανθρώπων, όλων των συστημάτων, όλων ακόμα και των ηγετών των ειδικών και των πάντων να είναι η ευτυχία του ανθρώπου. Αυτό που λένε στο αμερικανικό σύνταγμα, the pursuit of happiness, το κυνήγι τη ευτυχία του κάθε άνθρωπο που είναι ελεύθερο να αναζητήσει την ευτυχία του και να ε, ε, δέχεται βοήθεια σε αυτό... από τους άλλους ανθρώπους, από το κοινωνικό σύστημα. Αυτό είναι το ζήτημα. Πώς μπορεί να γίνει κάποιος ευτυχισμένος. Και πώς μπορεί επίσης να ανακαλύψει την αλήθεια... για το ποιος είναι, από πού έρχεται, πού πηγαίνει... τι συμβαίνει εδώ. Αυτά είναι τα μεγάλα ζητήματα. Και αυτή την αλήθεια πρέπει να προσπαθήσουμε... να ανακαλύψουμε πέρα από την καταγγελία του ψεύδους μέσα στο οποίο είμαστε καταδικασμένοι και από το οποίο ελπίζουμε ότι όλο και περισσότεροι θα μπορέσουμε να φυπνιστούμε και να καταφέρουμε να αποδράσουμε από αυτήν την πνευματική φυλακή, φτιάχνοντας για πρώτη φορά μια αληθινή πνευματικότητα ιδιαίτερη για μα δική μας. Σκέφτομαι κάτι που έχει πει ο Άλφρετ Χίτσκοκ, ο μεγάλος σκηνοθέτης, για το πώς... Νιώθει ο ίδιος την ευτυχία. Ας τον ακούσουμε καθώς ο μυστικός διαστημικός τάσμος απομακρύνεται. Καληνύχτα από μένα και από τη συγκυβερνήτριά μου και από την αντίσταση που ελπίζω να εξέπτουν σε ορισμένα πράγματα που να ξεκαθαρίσανε λίγο όλη αυτή την προπαγάνδα για τη λεγόμενη κλιματική αλλαγή και καταστροφή. Καληνύχτα σα από το μυστικό διαστημικό σταθμό. Mr. Hitchcock, what is your definition of happiness? A clear horizon. Nothing to worry about on your plate. Only things that are creative and not destructive. When that's within yourself, within me, uh, Uh, I can't bear quarrelling. I can't bear feelings between people. I think hatred is wasted energy. And it's all non-productive. I'm very sensitive. A sharp word said by, say, a person who has a temper, uh, if they're close to me, uh, hurts me for days. I know we're only human, we do go in for these uh, various emotions, call them negative emotions, but when all these are removed and you can look forward and the road is clear ahead and now you're going to create something, I think that's as happy as I would ever want to be. You broke my heart cause I couldn't dance You didn't even want me around But now I'm back to let you know I can really shut them down you me